Yeah. Στατιμό σα κοινών, έκτακτο Η ελά από τι έκτιε πρωινή τη σήμερα η κατάσταση προς την Ιταλία, με το πρώτο του Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου, οι από τι 5 και 30 Μύματα από καλύπτειο τη ελληνουμανική μετορίου και η μέτρευνά αμοίνοντα του πατρίου Εδάκου. Κρίσουνε. Τα παιδιά τους γορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τη λίγη Και ποτέ καμιάς μην κλάψει κάθε πόνο της ας και κι Παιδιά της Ελλάδος παιδιά που σκληρά πολεμμάται πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες εδώ η εδώ ελεύθερε ακόμα αθήνε. η Οι εδώ η ευρίσκονται στα πρόθυρα των Αθηνών, Αδέλφια. Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στα προφυλάξεις στην την έρημον πόλην με τα κατάκληστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός, και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων. από την πλατφόρμα του πλατεία Radio και από την εκπομπή Τα πανταρι Με τον Γιώργο, τον Ευρύμαχο και τον Αργύρη. Ε, σας καλησπαιρίσουμε, όπως θα έχετε καταλάβει βέβαια, σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα για την κοινική μας ερωτή και το έπος του 1940. Ε, όπως είπε και το έκτακτο ανακοινωθέν, θα το καταλάβατε, πιστεύω εμείς σας στρομάξαμε. <laughs> Έτσι, λοιπόν. και εν συνεχεία το τραγούδι της Βέβο, στη Ξογιούλ και μουσική. τα παιδιά της Ελλάδος παιδιά, για αυτά τα παιδιά λοιπόν, της Ελλάδος τα παιδιά δηλαδή, που αφήσανε και τα κόκαλά τους στο αλβανικό μέτωπο και εν συνεχεία στην κατοχή από του Γερμανούς Ναζί, αλλά και όσους κατάφεραν να επιζήσουν στο αλβανικό μέτωπο, σε όλους αυτούς λοιπόν, που για την πατρίδα, για την τιμή, για την δόξα, για Τη σημαία, για τις οικογένειές τους, για τα σπίτια τους. Βγήκαν στο βουνό να πολεμήσουν τον κατακτητή τους, τους κατακτητές, τους φασίστες κατακτητές, που ήθελαν να καταλάβουν την Ελλάδα. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, να ετοιμαστούμε το νύσεις. Σήμερα θα μπούμε λίγο έτσι να δούμε κάποια στοιχεία και όσον αφορά την έναρξη του πολέμου, του ελληνατοαλικού πολέμου. Και κάποια στοιχεία που έχουμε βρει που Ίσως δεν είναι ευραίως γνωστά σε όλους ε, να τα πούμε για πρώτη φορά ε, θέλοντας και πάλι να τιμήσουμε μόνο να τιμήσουμε το ξαναλέμε τους ανθρώπους, τους προγόνου μας που χάσαν τη ζωή τους στον πόλεμο του 40 μάλλον την περίοδο 40-44 με την εισβολή των φασιστών πάμε να ακούσουμε το βάζι ντούτσε της του πάνω ο στην κονσόλα και να ετοιμαστούμε και να μπούμε λίγο στο θέμα ε, Αργίρη να πεις κάτι Ναι θέλω να πω ότι η εκπομπή αυτή αφιερώνεται όχι μόνο στους ήρωες που πέσαν που πολεμήσανε ε, το 40-44 αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες που συναγωνίστηκαν μαζί τους οι οποίοι είναι αφανείς ήρωες αυτή, σε πάρα πολλέ μάχε, γυναίκε γυναίκες και και παιδιά κουβαλούσαν πυρομαχικά στρατιώτες μας αλλά και σε όλους αυτούς τους πολίτες που αντιστάθηκαν και μετά τον πόλεμο και αγωνίστηκαν ενάντια στον κατακτητή. Σα αφιερώνουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή μέσα από την ψυχή μας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε <σταλήφινι> Στον πόλεμο βιένει ο Ιταλός Και ο τσουλιάς του λέει Εύγα μου σου λίρε με το φτάνι το κουρουμπλί Γιατί δεν βγαίνεις κάτω εδώ Κι έχω μια ορίξου ρε να είσαι εγώ Κι εκεί σα πάει αν σαπάν στην κόρητσα, λένε τα παιδιά μα, σούλα. Η ελαφρά εδώ, ωραία! Για να σιδω κι εγώ, γιατί δεν βγαίνει σαν ασυνδό, ωραία! Τι μα κάνει Μαναράμπει και αυτή με λάνια, σιώνια, λάσπες και βρούχες, ριέλασπες και βρούχες. Τ τὶς τολίου και τις πουφια τι μόλα τα τερά και μια νχτα μεφενγάρι τιν ελδα πα π βρτο καρά Τν ζλια μας σττόλε βέντι πρίσκις τα φνά και τρζειτνα φέν τόμα κάρων α σανό θα κρελάτι με του κουλιάδε ποιο μου είπε να τα πάνω. Κινάει την άλλη μέρα, μα και πάλι ακούει η αέρα από το τζολιά. Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι, ξέρει τη δουλειά. Ω, τρώει τις σαν χαλάζι από το τζολιά κι όλο αλλάζει για να βρει δουλειά. Ah, ci hanno la tociano, che stile frivolo a tammavra <usurrisa> Τελειωνέω Ναπολέων με αρχίε πιναλέων στο βουνό ψηλά. Για να βρουν το διάβολό του και ο στρατό μα εχμαλότητα, τσουρμό κουβαλά. Όχ, και η κέντα βρήκα ημένη βρέθη τρομερό. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε στη Γονσόλα του Γκαρδία Ρέντιο και στην τα πανταρί. Το θέμα μα, όπω προείπαμε, είναι για την 28η Οκτωβρίου και για την έναρξη ε, του πολέμου. Ε, πάμε να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα να εξετάσουμε καταρχήν κάποια πράγματα έτσι, για το πριν πρώτη ενάξεω του πολέμου. Πώ ήταν τα πράγματα. Ε, καταρχήν, να το πιάσουμε να μην το πάμε πολύ πίσω γιατί αυτό είναι αντικείμενο μια άλλη εκπομπή. Ε, Γενικότερα για την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Ελλάδας από την καταστροφή της Μήνης και μετά, μέχρι το 1935 36 τι, τι συνέβαινε, είναι αντικείμενο άλλες εκπομπή, είναι πάρα πολλά τα, τα στοιχεία. Πάμε να το πιάσουμε από το 1936, με την εγκαθίδρυση της δικακτορίας του Ιωάννη Μεταξά, φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη του Γεωργίου του Β, του, Β, του, Β, του Βασιλιά, που ήδη τον είχαν φέρει στην Ελλάδα, με δημοψήφισμα, Μεσονοθείας βέβαια, έτσι. και εντολής βέβαια των Βρετανών. Έτσι. Οι Βρετανοί θέλανε, και... αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και σήμερα, και κρύβονται πίσω από όλε τις διαδικασίε πολέμων, συγκρούσεων κτλ. Στην ουσία πάντα βρίσκονται οι ίδιοι άνθρωποι, το ίδιο σκοτεινό παρασκήνιο Όπως τότε, έτσι και τώρα. <κυκλή> λοιπόν, το 1936 λοιπόν, ανεβαίνει ο... μεταξά στην, στην εξουσία, δεν ανεβαίνει, την καταλαμβάνει. Ε, ε, ε, εθ, εθνικόφρονες ε, ε, το, το νομίζω το κόμμα του. Έτσι, και είναι Πρωθυπουργός τη Ελλάδα. Τώρα θα βέβαια έχει από, από μικρή και εμεί μαθαίναμε ας πούμε, έτσι, ότι ο Μεταξάς είπε το όχι, ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το όχι, στου Σταλούς ε, και ξέρουμε οι περισσότεροι ότι ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας, ήταν δηλαδή της φιλοσοφίας ε, της φασιστικής και ομοειδεάτης της ουσία των Γερμανών φασιστων πούμε και των Ιταλών. Έκπληξη λοιπόν προκαλεί το γιατί ο Μεταξάς έφτασε να πει το όχι στις, ε, στον Ιταλό Μουσολίνη και στις Ιταλικές Δυνάμεις, που στην ουσία με το... αυτό που ζητάγανε ήταν η διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων ε, μέσα από την Ελλάδα και να πιάσουν με συγκεκριμένα στρατηγικά σημεία τα στρατεύματα τα Ιταλικά ε, μέχρι τις, ε... τις περατώσεως του πολέμου. Όχι μόνο, θέλανε και τα αεροδρόμια, Αυτό, στρατηγικά σημεία τα οποία βέβαια στο, στο τηλεγράφημα, μάλλον στο διάγειο του, του Μουσολίνη που μετέφερε ο Κράτσι, δεν γινόταν ε, ε, δεν, ε, το λένε, δεν γινόταν ουσιαστικά ε, να, να μας πούνε τι θέλουν. απλά λέγανε διέλευση των στρατευμάτων και να πιάσουμε κάποια σημεία στρατηγικά μέσα στον χώρο της, τον ελλαδικό. Η ερώτηση, η ερώτηση ήτανε η αν θα τους αφήσουμε να περάσουν ή θα Είναι. κάνουμε πόλεμο. Είναι. Και η απάντηση του μεταξά ήτανε πάμε για πόλεμο. Λοιπόν, πριν λοιπόν να, ε, να δούμε που φτάσουμε στην απάντηση του Μεταξά που ήταν το, το γνωστό όχι, έτσι, υπήρχε μια μια προεργασία μάλλον. Ε, και να δούμε πώς φτάσαμε σε αυτό το όχι του Μεταξά. Γιατί είπε το όχι, έτσι, αφού ξέρουμε όλοι ότι ήταν ομοειδεάτης, ιδεολογικά τουλάχιστον ήταν στον χώρο του άξονα και όχι στον χώρο των, ε, των συμμάχων. Λοιπόν, μια μαρτυρία που έχουμε, Μισό λεπτάκι μου πρέπει να το βρω λίγο. Να πω εγώ ότι η προετοιμασία ναι, του είναι. πολέμου ήταν στρατιωτική, διπλωματική, κοινωνική και ηθική και αποσκοπούσε στην ομοψυχία. Περιληπτικά αναφέρονται ορισμένα μόνο στοιχεία με μερικές χρονολογικές καταγραφές. Οι προσωπικές του σημειώσεις του μεταξύ στο ημερολόγιο είναι μόνο ενδεικτικές για τις συναντήσεις και τα, και τα σύμφωνα τι συμμαχίε, τι διαπραγματεύσει και τι ορμοίε του πέτυχαν. Διατυπωμένε τηλεγραφικά στο ημερολόγιο του, όπω και οι αντίστοιχε κρίσει του, σε κάθε γεγονό έχουν ανάγκη εκτεταμένη τη επεξήγηση. Επίση, εκτεταμένη είναι η αλληλογραφία του με τι ελληνικέ περισσοίε τη Ρώμη, του Βερολίνου, του Λονδίνου, του Παρισίου, τη Άγκυρα, τη Όφια, του Βελιγραδίου και του Τυράννου. Στη βιβλιογραφία συνεχώ προσθέτειται νέα στοιχεία. Όμω ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί καμία ικανοποιητική ιστορική μελέτη που θα αντιμετωπίσει όλο το φάσμα των διπλωματικών του ενεργειών. Λοιπόν, μέχρι να το, να το βρω, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ε, πάνω βάλω μα το... γιατί πριν από την ε, γνωστή Βέμπο και του Γούναρη και του άλλου, γράφανε και στα τραγούδια εκείνη την περίοδο πάμε να ακούσουμε τον ξέχαστο Μάρκο Βαμακάρι, μαζί με τον Περιστέρη «Το όνειρο του Μπ Να πούμε ότι να ζητήσουμε συγγνώμη από του φίλου, διότι εδώ πέρα ε, μπερδεύτηκαν λίγο τα μηχανήματα. Να πούμε ότι, ότι δεν παίζεται το MP3, <laughs> να πούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν παίζεται MP3, να πούμε σε άλλη έκδοση. Ωραία, ο, ο Δήμο ναι, που λέμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον Δαξά και να πούμε για την εξωτερική πολιτική του. Η εξωτερική πολιτική οργανώθηκε με συντονισμένη διπλωματική δραστηριότητα προ κάθε κατεύθυνση. Με αλλεπάλληλα ταξίδια του ίδιου, που ως υπεύθυνο υπουργό εξωτερικών, γιατί ήταν και υπουργό εξωτερικών, μεταξάπηκε, κινήθηκε προ τέσσερι yeah. βασικού άξονε προκειμένου να συγκρατήσει συμμαχίε που κατέρεαν και συμφωνίε που δεν ετηλούνται από συμμάχου και μη. Δηλαδή είχε κάνει κάτι συμφωνίε με διάφορου συμμάχου, οι οποίοι δεν τι στηρίζουν αυτέ τι συμμαχίε. η στόχη που έθεσε ήταν η εξή. Την ένταξη τη Ελλάδο στο πλευρό την διατήρηση της ουδετερότητα για να αποφύγει κάθε προ... πρόκληση και πόλεμο, τη δημιουργία και την ενίσχυση συμφώνων με τα Βαλκανικά κράτη και την Τουρκία, την παρακολούθηση λεπτό προς λεπτό της στάσης της Ιταλίας από τον ίδιο όταν άρχισαν οι προκλήσεις που τις αντιμετώπισε με άμεση αντίδραση, ώστε να μην γεννηθεί η παραμικρή παρεξήγηση και αφορμή πολέμου όπως τον τελοπιλισμό τη Ένωση. Θυμάστε, έτσι ξεκίνησε η ιστορία με τον τελοπιλισμό, μόνο και μόνο για να βάλουν την Ελλάδα, να βάλουν την Ελλάδα ε, σε πόλεμο. Η δημιουργία και η σωστή λειτουργία δικτύου κατασκοπία και αντικατασκοπία για συλλογή πληροφοριών τον κρατούσε προσωπικά ενήμερο για τα διαδραματιζόμενα. Συγκεκριμένα, ενώ αγωνίστηκε με κάθε τρόπο για τη στήριξη συμμαχιών στο Βαλκανικό Σύμφωνο, το αποτέλεσμα ήταν απόλυτα αρνητικό, αφού ένα. Ένας η σύμμαχη, τραβούσαν το δικό τους δρόμο συμφέροντα και κερδοσκοπισμού και παραδίδοντας τις δυνάμεις του άξονα χωρίς να υπολογίσουν τις συμφωνίε. Πάμε να ακούσουμε το τραβουδάκι. και <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> <συγλώδη> το κάποια νύχτα ζαλισμένος Υπνισε και ρίχνει ένα βλέμμα Είπε κρίμα Μελάνι, διλεσίγρα Είμαι και φίλοι, επιστρέψαμε στην κονσόλα του πλανήτη Arena στην υποβολή τα πάντα Arena. Αφιέρωμα για την 28η Είχαμε μείνει έξω να δω ένα κομμάτι για να σα πω για το πώς είπε το Όχι τελικά ο μεταξάστος ομοιδεάτες του Γερμανούς και Ιταλούς. Είναι κάτι ε, που μας το καλή κατάπληξη και σε πολλούς θα προκαλούσε κατάπληξη νεότερους. Ε, αυτό βέβαια μας το λέει ο ίδιος, το γιατί είπε το Όχι, κάτι που δεν είχε βγει στην... Ε, στην επιφάνεια μέχρι πρόσφατα, αλλά μέσα από ένα άρθρο της, της διαδικτυακή ελευθεροτυπίας, που είχε δημοσιευτεί πέρυσι, βρίσκουμε το εξή το αποκαλυπτικό. Λέει λοιπόν, σε αυτό το άρθρο, ότι ιδιαίτερας αποκαλυπτική του παρασκηνίου που είχε προηγηθεί για του αναγκαστικού μονοδρόμου της ελληνικής απάντησης στην ελληνική ενέργεια των Ιταλών, είναι η ανακοίνωση που Ιωάννη Μεταξά, Στου ιδιοκτήτε και αρχισυντάκτε του Αθηναϊκού τύπου στο Γενικό Στρατηγείο στις 30 Οκτωβρίου του 1940, όπου παρουσίασε την πραγματική κατάσταση και τι συνομιλίε που είχαν προηγηθεί με τον άξονα μεταξύ των πολλών, που ανέφερε είναι και τα εξή. Έλεγε λοιπόν ο Μεταξά προ του εκδότε και συντάκτε των ελληνικών τότε εφημερίδων: Μην νομίζετε ότι η απόφαση του όχι πάρθηκε έτσι, σε μία στιγμή. Μην φανταστείτε ότι εμπίκαμε στον πόλεμο ευνηδιαστικά. Η ότι δεν έγινε πάνω ότι επιτρέπεται και μπορούσε να γίνει για να την αποφύγουν. Θα σα αποκαλύψω τώρα ότι τότε διέταξα την βολιδοσκόπηση καταλήλωση του Βερολίνου. Οι σχετικά βολιδοσκοπήσει προ την κατεύθυνση του άξονο μου εδόθη να εννοήσω σαφώ ότι η μόνη λύση θα μπορούσε να είναι μια εκουσία παραχώρηση προσχώρηση τη Ελλάδα και στη Νέα Τάξη. Εδώ παρένθεση να σημειώσω. Προσέχτε, αυτό το χρησιμοποίησε, τη λέξη τη χρησιμοποίησε μόνο μεταξάς, αρκετοί εκείνη την εποχή. Και εκείνη την εποχή μιλάγαν για νέα τάξη. Αυτό να μείνει λίγο πίσω στο μυαλό μας, έτσι. Για τα περαιτέρω. Πάμε παρακάτω. Συγχρόνως όμως, μου εδώ θέλει να ότι η ένταξη στη νέα τάξη, νέα τάξη εννοεί βέβαια τη δυνάμεις του άξονους, έτσι. Προϋποθέτει την Προκατακτική νάση όλων των παλαιών διαφορών με τους γειτονά μας. Με καταφανή προσπάθεια αποφυγής σαφού καθορισμού, μου εδώ να καταλάβω ότι η προ του στοργή του Χίτλερ ή το οι εγγυήσει ότι οι θυσίε θα περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν. Όταν επέμεινα να, κατα... να κατατοπιστώ πόσον επιτέλου θα μπορούσε να είναι αυτό το ελάχιστο τελικό. Μας εδώθει να καταλάβουμε ότι τούτο συνίστατο εις μερικές ικανοποιήσεις προς την Ιταλία, δυτικός μέχρι Πρεβέζης, ίσως και προς την Βουλγαρία, ανατολικός μέχρι Δεδεγάτς. Δηλαδή θα έπρεπε για να αποφύγουμε τον πόλεμο να γίνουμε εθελοντές δούλοι και να πληρώσουμε αυτή την τιμή με το άπλωμα του δεξιού χέριου της Ελλάδας προς ακροτηριασμόν από την Ιταλία και του αριστερού χεριού προς ακροτηριασμόν από την Βουλγαρία. Φυσικά δε, τα, δε, το δύσκολο να, δε, φυσικά δε δεν ήταν δύσκολο να προβλέψει κανείς ότι η σημεία την την περίπτωση οι θα έκοβαν και αυτοί τα πόδια της Ελλάδος και με το δίκιο του. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι έλεγε ο Μεταξάς το 36, το, συγγνώμη, το μετά την 28η το του δηλαδή όταν είχε πλέον πει το όχι, έτσι, εκάλεσε στο γενικό στρατηγείο τους εκδότας και τους συντάκτας των εφημερίδων εκείνης της εποχής έτσι, βέβαια πιο πάνω το άρθρο έλεγε επεσήμανε, ότι ο Μεταξάς τους επισήμανε ότι ό,τι πούνε, ό,τι τους πει έτσι, θα μείνει εντός της εθούσης, δεν θα βγει τίποτα προς τα έξω στον ελληνικό λαό, δεν θα γίνει γνωστό έτσι, και μάλιστα του τρομοκράτησε με το γνωστό βέβαια αντικακτορικό τρόπο, έτσι γιατί υπήρχε εκεί την εποχή όπω και σε όλα τα δικτακτορικά καθεστώτα η λογοκρισία του τύπου. Του είπε λοιπόν ότι όποιο είτε ακούσια είτε εκουσίω βγάλει προ τα έξω οτιδήποτε από αυτά, έτσι, θα τον βρώ ποιο είναι και θα υποστεί τι ανάλογε συνέπειε. Οι συνέπειε βέβαια, καταλαβαίνετε και θα ήταν. Έτσι. Οπότε και κανεί δεν έβγαλε προς τα έξω ε, ναι, ναι, δεν έβγαλε προ τα έξω αυτά που του είπε ο δικτάκτορας ο Ιωάννης Μεταξάς. Οπότε, σε αυτό το σημείο μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι, γιατί είπε το όχι ο Μεταξάς, διότι αυτά που θα έχανε η Ελλάδα βεβαίως, αλλά και ο ίδιος η κυβέρνησή του, έτσι, γιατί πλέον θα ήταν υπόλογη υπέτεια προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα τον κυνηγούσε για σκάτη προογωσία πλέον, έτσι. Αν φτάναμε στο σημείο, δηλαδή, να προτεριαστεί η Ελλάδα και Δυτικός και Ανατολικός και Νήσων και Κρήτης και τα λοιπά καταλαβαίνετε τι θα γινόταν; ε, Καταρχήν και... ε, ε, ε, επειδή πολλές, άκουσα πολλές φορές τη λέξη δικτάκτορ και δικτακτορία οφείλουμε να πούμε τι είναι ο δικτάκτορ έτσι. Ο δικτάκτορ κατά λόγο η ρίζα του και ως λέξη ε, ε, και ως ε, ε, μορφή ε, ουσίας ε, ανάγεται στην αρχαία Ρώμη όπου ήταν κάποιο ο οποίο οριζόταν σε στιγμέ ε, κρίσιμε, οριζόταν από τη ΣΥΓΙΤΟ, δηλαδή ο ε, διοριζόταν κάποιο τρόπο, δεν αναλάμβανε μόνο σου την εξουσία, και ο οποίο σε στιγμές κρίσεω έπρεπε να υπάρχει προκειμένου να δώσει διέξοδο, να δώσει λύση. Αυτό είναι ο δικτάτορα. Σε αυτό που λες, ναι. έχει δίκιο να σημειώσω εδώ συμπληρωματικά, έτσι, ότι. Και βέβαια αυτό το άφηνα για παρακάτω, γιατί το βάλες τώρα εσύ. Θα το πούμε τώρα, έτσι, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή του κόσμου έτσι, και το λέμε συνέχεια και θα το λέμε όσο είμαστε σε αυτό το μικρόφωνο και κάνουμε αυτή την εκπομπή γιατί έναν σκοπό έχουμε να ξυπνήσουμε τον κόσμο να φύγει από τα κομματικά αμαρτειά και τις προγραμματικές στάνες. Έτσι, και η μόνη λύση είναι ο κόσμος, ο λαός να πάρει υψηλές στα χέρια του όπως κάναν και η με την άμεση δημοκρατία. Αυτό είναι και το σκεπτικό, το δικό μα, η λογική, δικιά μα και νομίζουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να σωθεί ο τόπο. Πάμε παρακάτω. Αυτό ε, που σε έλεγες, αυτό που έλεγε, να συμπληρώσω μία διευκρίνηση ότι ο μεταξά που είπε, διορίστηκε όντω διορίστηκε για τι εκλογέ του 1936. Ε, μάλλον στο 36, το 36 πριν την 4η Αυγούστου, τον Απρίλιο συγκεκριμένα, του και μπορούν να το, πράξουν, να το ψάξουν οι φίλοι και φίλε, και εγώ το έψαξα και το βρήκα, δεν το ήξερα. <coughs> στο κοινοβούλιο ήταν μια. Κατάσταση εντελώ ταραγμένη, πολιτικά ταραγμένη, έτσι ο καθένας έκανε το δικό του πραξικόπημα εκείνη την εποχή. Και όλοι βέβαια ξέρανε και γνωρίζανε, πολιτικά όντα, μεν, αλλά δε, είχαν και επαφέ με ξένους παράγοντες, πρεσβείες και μυστικές υπηρεσίες, ξέρανε τι υπέρχεται στην Ευρώπη γενικότερα, έτσι ότι έρχεται ένας πόλεμος μεγάλο. Το βλέπανε και το, ο, ξέρανε τι, τι θα επακολουθούσε. Είπανε λοιπόν στο κοινοβούλιο. Και μάλιστα με ψήφου 243 υπέρ, οι μόνοι που δεν ψήφισαν υπέρ και ψήφισαν κατά ήταν το, το παλαϊκό μέτωπο, δηλαδή η αριστερή, το μετέπειτα κομμουνιστικό κόμμα, δηλαδή οι 16 ψήφοι, οι 16 έντρε που είχε το παναλαϊκό μέτωπο στην Βουλή, που ψήφισαν όχι. Όλοι οι υπόλοιποι ψήφισαν ναι, δηλαδή και το Λαϊκό Κόμμα, και το Κόμμα των Φιλελευθέρων που ήταν εκείνη την εποχή. Εντάξει, κόσμο που περισσότερο την πορεία ήταν τα κόμματα εκεί την εποχή. <coughs> ψήφισαν ναι στο να διορίσουν πρόεδρο τη κυβερνήσεω. Να διορίσουν πρόεδρο τη κυβέρνηση τον Ιωάννη Μεταξά. Και αυτό το κάνανε, κατά τη γνώμη μου, και από τα συμφραζόμενα και από αυτά που διάβασα, βγάζοντα το συμπέρασμα, το κάνανε για έναν και μόνο λόγο. Γιατί θεωρούσαν ότι ο ικανότερο να πάρει την καυτή πατάτα του πολέμου στην ουσία ήταν ο Μεταξά, γιατί ο Μεταξά, μέσα σε όλα τα αρνητικά του, είχε και κάποια θετικά. Το θετικό με το Μεταξά ήταν ότι ήταν εγγνωσμένη αξία στρατιωτική. Ευφυία και ιδιοφυλία. Να το πούμε και παρακάτω αυτό. Έτσι. Γιατί είχε οργανώσει και τον πόλεμο το 1930 Ακριβώ. Επειδή, λοιπόν, επειδή λοιπόν όλο το πολιτικό νοχυράς. προσωπικό τη εκείνη εποχή ήταν ε, υποβαθμισμένο και εντελώ ε, ακατάλληλο, σημειώστε ότι το 36 πέθανε και ο Βενιζέλος, είχαμε θανάτους ε, ο ένας πάνω από τον άλλον, έτσι, δηλαδή πέθανε ο Βενιζέλος, πέθανε νομίζω μετά ο Χοντήλης, πέθανε, πέθανε μετά ο Τσαλγάρις, πέθανε, να σου και πέθανε ο ένας πάνω, μετά πάνω. τον άλλον, να έτσι. Να Ήτανε και πολύ, που Ήταν μάλλον αυτοί οι οποίοι θα ε, υποψήφοι για να πάρουν την πατάτα, δεν την θέρανε, Αυτό την πατάτα και τελικά Ξηφίσανε να την πάρει ο... Ξηφίσανε λοιπόν, ο... ο... το κοινοβούλιο λοιπόν. αποδέχτηκε στην την πάντα αυτή. την Γιατί ήταν και συνεννόηση με τον Γιώργο Ο οποίος Γεώργιος είχε εδώ... Από του Βρετανού, έτσι. Ενεργού σε βάση των Βρετανών. Εδώ δανει, να ήτανε... να για να διευκρινίσουμε ότι μόνο και μόνο στα γεγονότα, σε πουθενά άλλο. Δεν παίρνουμε θέσει πολιτικέ, κοινωνικέ. Εμά Αυτά... η θέση μα ούτω ή άλλω, αργύριο, Αυτά... γι' αυτό είπα και πριν αυτό που είπα, έτσι. θα τα ακούσουν και οι φίλοι που μπορεί να μην πήγαν πρώτη φορά να μα ακούνε, ότι εμάς η θέση μα, η πάγια θέση μα, έτσι, και γι' αυτό κάνουμε ένα από του λογού που το αυτό είναι είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να διακυβερνήσει τη χώρα του, να διακυβερνήσει yeah. ο ίδιος. Εμείς απλά αναφερόμαστε μόνο σε γεγονότα. Ούτε δικτάτορες, ούτε φασίστε, ούτε αριστε, πώς το λένε, αριστεροί που έχουν όραμα τη Σοβιέτα, ας πούμε, και τη Σοβιετία και ούτε, ούτε και το καθεξής. Λοιπόν, σε αυτό που έλεγα λοιπόν για τη Βουλή που ψήφισε να διοριστεί στην ουσία ο Μεταξάς πρόεδρος τη κυβερνήσεω, έτσι, Προτάθηκε κιόλα να μην πρόεδρο τη κυβερνήσεω να κλείσει η Βουλή για τρει μήνε και να ανοίξει μετά των τριών μηνών. Και εκεί πάνω λοιπόν, μετά το, λίγο πριν το πέρα των τριών μηνών του τριμήνου, που θα άνοιγε ουσιαστικά η Βουλή, βάσει τη ψηφοφορία που είχε τερθεί τον Απρίλιο, έτσι, πήγε ο Μεταξά με ένα χαρτοφύλακα στην ουσία στον Γεώργιο, τον Βασιλιά, μαζί με δύο τσολιάδες. Έτσι, Του έβαλε τσιολιάδε στην πόρτα, μπήκε στον πήρε, είπε του Γεωργίου, του Βασιλιά, ότι. Κάνω δικτακτορία, έτσι. Από σήμερα, 4 Αυγούστου δηλαδή, στη κάνω δικτατορία, πήρε του Τσολιάδε, πήγε στο Δεσί και εγκαθίδρυσε τη δικτακτορία. Δηλαδή, όλοι ήταν συνοδεμένοι, όλοι ξέρανε ότι θα γίνει δικτακτορία. Η δικτατορία επιβλήθηκε χωρί άρματα, χωρί στρατιώτε, χωρί όπλα, χωρί αιματοχυσία, έτσι. Γιατί όλο το πολιτικό σκηνικό ήταν συνονοημένο, έτσι. Να. Γνωρίζαν καταρχήν, γνωρίζαν καταρχήν αυτό που εξήγησε προηγουμένως ο Ευρύμακος. Γνωρίζαν τι σημαίνει δικτάτορα ε, Ότι από τη στιγμή που θα διορίζαν αυτόν τον άνθρωπο, εκείνος αναλάβανε τα εινία και θα ακούγανε και θα κάναν όλοι ό,τι θα έλεγε εκείνος. Μέχρι να φέρει σε πέρας, το έργο που του έχουν αναθέσει. Καταρχήν πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι κανείς δεν αναλαμβάνει εξουσία εάν δεν υπάρχει από πίσω παρασκήνιο και προετοιμασία. Διότι και ο Χίτλερ μη λισμονούμε ότι δεν ανέβηκε στην εξουσία μόνο του. Κάποια θα πούμε δίσκο. και ποιο τον βοήθησαν. Κάποια δύσκολο, αλλά είναι... ε, ε, κάπου... ακόμη και οι αμερικανικέ τράπεζε τον βοηθούσαν ναι, και πολλέ εταιρείε, τράπεζο. Δεν ανέβει και μόνο του. Αλλά όσον αφορά τον. Αλλά γενικά, μην νομίζει κάποιο ότι βγαίνει ένα στρελό και απλό συμμετείται τον κόσμο και αυτό παίρνει την εξουσία γιατί έτσι θέλει, υπάρχει ολόκληρο, υπόστρωμα από κάτω, υπάρχει υπόβήσει, υπάρχει παρασκήν και υπάρχουν και οι στουμπότητε. Και προετοιμασία ακριβώ. Εδώ λοιπόν. Ε, γιατί, ε, ε, αν δούμε τον δικτάτορα ε, με την καθαρή του έννοια, μάλλον την καθαρή, τη σημερινή έννοια, ε, δηλαδή ε, κάποιου που αποφασίζει με το τρόπο, ε, δεν υπάρχουν νομίζω κυβερνήσει που να μην είναι δικτατορικέ. Διότι όλε έτσι λένε. Κανεί δεν έχει ποτέ τη γνώμη του λαού. Άρα, εκ των πραγμάτων και εκ των συμφραζομένων, όλε δικτατορικέ είναι. Απλώ ναι. έχουν επικαλύματα. Υπάρχει το επικάλυμα τη ε, ε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Χούντα των Συνταγματορχών. Συγγνώμη, δεν κρατιέμαι να μη κουμώνα. Χούντα των Κατά, Κατάλησε τη δημοκρατία και η κούρτα των δημοκρατών κατέλησε το σύνταγμα. <laughs> <Ακριβώς>. Λοιπόν, επανερχόμαστε <στηνήθεια> λοιπόν στο μεταξύ, και αυτό που θα ήθελα να πω και όσον αφορά το μεταξύ, αλλά και όσου αγωνίστηκαν και ειδικώ <στηνήθεια> στην εθνική αντίσταση, αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο τι μα παρουσιάζεται εμά και διχαστικά από τη μία πλευρά κάποιο α πούμε κατηγορεί το μεταξύ ω φασίστα, κάποιο τον παρουσιάζει ω σύρραν. Το ίδιο ακριβώ πρόβλημα και με τον Άγιο Βελιχιώτη. Κάποιοι τον παρουσιάζουν ω ηγέτη, ω έναν άνθρωπο παγόνο πατριώτη, και κάποιοι ω σφαγέα. Τι από τα δύο παίζει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν αντικρώμενε και μαρτυρίε και πληροφορίε, αλλά εμεί οφείλουμε να δούμε στο βάθο τι ήταν πραγματικά ο καθένα και που επέλεξε ή, ή έβλαψε την πατρίδα. Ακου... Αυτό είναι που μα ενδιαφέρει. Ακου... Και επειδή την ιστορία τη Με... γράφουν οι, οι νικητέ, πάντα ο νικημένο είναι ο κακό. Λοιπόν, και το, εγώ... χειρότερο είναι, το χειρότερο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να συνάγει ένα. Ένα ασφαλέ συμπέρασμα, διότι οι πληροφορίες πληροφορίε πολλέ φορέ είναι εξίσου ισχυρέ, με αποτέλεσμα απλώ να διχάζουνε χωρί να καταλήγουν σε συμπέρασμα. Γνωρίζουμε φερειπίν ότι ο Χίτλερ ήταν αυτό που ήταν, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώ ποιο ήταν ο ρόλος του και τι θέλει να πετύχει. Ξέρουμε ότι έκανε κακό, αλλά δεν ξέρουμε το γιατί και ποιο τον οδήγησε να κάνει τον κοροϊό. Και, και ποιο τον βάλανε ακριβώ. Ερχόμαστε λοιπόν στο μεταξύ, και εγώ αυτό που ήθελα να πω και είναι το σιώδες, ε, είναι ότι, ε, γιατί έχω ακούσει και την άποψη ότι ίσω δεν έπρεπε να πει το όχι, δηλαδή τι έκανε στην ουσία, ηματοκύλισε την Ελλάδα, βρεθήκαμε στο αλβανικό μέτωπο, υπήρξαν πάρα πολλοί στρατιώτε που χάθηκαν, πάρα πολλοί που μείνανε ανάπηροι, Έτσι. και ίσω, λένε κάποιοι, εάν δεν έλεγε το όχι, να μην είχαμε αυτά τα θύματα. Εδώ όμω έρχεσαι σε αντιπαράθεση, σε αντιπαραβολή, μάλλον με τον Τζολάκο. Αχ, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, γιατί συνεδικολόγησε για τον λόγο. Το να μην πάνε οι στρατιώδες οι δικοί μας οι εξωματικοί ε, εδώ, λοιπόν, εδώ λοιπόν έρχεται οι ο, γυρμάνο... ο Δημορσένης και τους λέει πολύ απλά με πέντε λέξεις πόλεμος δίκαιος, ειρήνης εσχράς ερετότερον. Δηλαδή ο δίκαιος πόλεμος είναι προτιμότητας από μια εσχρή ειρήνη. Mm. Δηλαδή ασχέτως των όποιων συμφερόντων ή ε, ε, ε, παρασκημίων ο πόλεμος αυτός έπρεπε να γίνει. Δεν μπορούσαμε όταν έβραζε όλη η παρασκηνιων ο πολεμος αυτος επρεπε να γινει δεν μπορουσαμε οταν εβραζε ολη η ευρωπη και πέφτανε να το πω έτσι, το ένα κράτος πίσω απ' το άλλο, εμείς να πούμε πολύ απλά παραδεινόμαστε. Είναι σαν να πούμε σήμερα, σε αυτό που πλέον είναι κάτι χειρότερο από μια απλή ναζιστική εισβολή, έτσι, μια παγκοσμιοποιημένη Α, ναζιστική εισβολή, έτσι, είναι δεν εισβολή. είναι μόνο η Γερμανία, είναι οι Αγγλοσάξονες, είναι ε, και οι πολυεθνικές εταιρείε που κάνουν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο εισβολή, σαν να πούμε εμείς ότι θα πούμε... Ε, ναι και θα δεχτούμε την εσβολή τους. Άρα, Απλώς... δεις συγγνώμη ερχόμαστε να δεις τα λεγόμενα του μεταξά προς του δημοσιογράφου, όχι τους δημοσιογράφους, τους εντάξεις ναι. Ότι θα απλόγαμε το ένα χέρι και θα μας το κόβανε η Ιταλία, το άλλο χέρι οι Γερμανοί και οι Βουλγάροι ξέρω εγώ και τα πόδια ε, είναι γυνές. Για... Ναι. Διότι ακόμα και αν δεχόσουν να τον ναι, Ακριβώ. Έτσι δεν, δεν ήταν διασφαλισμένοι, ούτε κάνει ειρήνη, ε, αλλά ούτε Α και... έρθουμε λοιπόν στον Καράφτα και να δούμε ότι, τι ήταν αυτό που ξεχώρισε του Έλληνε και τον Ελληνικό στρατό. Έτσι. Φελυτό. Φελυτό, σε, αυτό σημείο, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να πάμε σε αυτό που είπε, να αφήσουμε δηλαδή του πολιτικού και την πολιτική αυτή. Είπαμε ότι είπαμε και για το μεταξύ. Είναι μεγάλο κομμάτι και όλοι οι υπόλοιποι και να δούμε αυτό που. Τα ιστορικά γεγονότα θέλουμε ναι, ναι, ναι. να, να δούμε για να τιμήσουμε του πραγματικού Έτσι, Τα ιστορικά γεγονότα όσον αφορά την mm. εκστρατεία του, ελλ... του ελληνοαλβανικού μετόχου και, και τι συνέβη, ας πούμε και μικρές μικρές τη ιστορίας που κάνουμε και τη μεγάλη διαφορά. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, να ακούσουμε πάνω μου. διάλεξες εσύ Κομμάτι. και θα ακούσουμε μόνο, γυναίκες υπηρότησες. Ωραία, γυναίκες... μπράβο, γυναίκες υπηρότησες από τη Μαρινέλα, αυτό το αφιερώνουμε σε όλο τον άμαχο κοινισμό της Ελλάδας και δύο των ολογωγιών της Υπήρου, έτσι, γυναίκες από κάθε ηλικίας, από πολύ μικρές μέχρι καιρότησες 80 ετών που χορτώθηκαν στη πλάτη, πυρομαχικά, κασόνια, πυρομαχικά, σαν τα μουλάρια και τραβάγανε μέσα στα βουνιά τα βουνά και τα γιόντια για να εποδιάσουν τους με πυρομαχικά. Να μην είναι απ' πυρομαχικά και αποσφαίρες. τις κάτσες. αυτό, εκτός αυτό. μέσα. Πάμε να τα ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο πλατεί Αρέντιο, στην εκπομπή Τα Πανταρή και συνεχίζουμε με την εκπομπή Αφιέρωμα, την 22 Οκτωβρίου και στους Έλληνες που πολέμησαν την Δευτήτη. Έχουμε μείνει στο όχι του μεταξά, έτσι, με το κράτσι, ε, την 22 Οκτωβρίου ξημερώμανα. Γίνεται το ανακοινωθέν της ενάρξεως του πολέμου, την 15η ώρα το πρωί, στις 28 Ευρωβρίου. Και η απάντηση τα φυσικά, είπαμε λοιπόν, όχι. Υπογράφεται λοιπόν το διάταγμα της Γενικής Επιστρατέρσης. Να θυμίσουμε εδώ ότι το μέτωπο, το μέτωπο που θα διεξάγονταν οι πολεμικές επιχειρήσεις, Ιταλία, ήταν είχε μήκος περίπου 150 χιλιόμετρα και ήταν εξ ολοκλήρου σε ορεινή περιοχή, στα βουνά της Πίνδου, στο Γράμμο. Η Ελλάδα λοιπόν κατάπτυξε σχέδιο άμυνας το ΙΒ για την αντιμετώπιση συνδυασμένης επίθεσης και άμυνας, ε, συνδεσμένης επίθεσης από την Ιταλία μέσω Αλβανία και Βουλγαρία, το οποίο προέβλεπε αμυντικές ενέργειες στην περιοχή τη το σχέδιο αναθεωρήθηκε, το συγκεκριμένο σχέδιο το Ιωταβίτα αναθεωρήθηκε δύο φορέ, σε Ιωταβίτα Α και Ιωταβίτα Β. Το Ιωταβίτα Α που προέβλεπε την άμυνα στη γραμμή των συνόρων και το Ιωταβίτα Β το οποίο προέβλεπε άμυνα κάπου ενδιάμεσα μεταξύ των συνόρων και γραμμή υποχώρηση μεταξύ Αράχθου, Μετσόβου, Αλιάχμονο και Βέρμιου. Αρχιστράτικο των δυνάμεων του στρατού Ξηρά ανέλαβε ο Αλέξανδρο Παπαδό, καταφέρνοντα. Ε, ε, τι υλικές ε, αδυναμίες που είχε ο, το στράτευμα ε, και τον εφνιδιασμό να οργανώσει αποτελεσματικά την άμυνα της χώρας και την, ε, και την αντεπίθεση, αντεπίθεση ε, προ τους Ιταλούς στην αλβανική ενδοχώρα. Ήδη από τις 9 Τετάρτου του 1939 είχε εκδοθεί διαταγή προς τον διοικητή της Οβόης Μεραχίας Χαράλα Μποκατσιμήτρο που έλεγε ότι σε περίπτωση εισβολής των Ιταλών εντολή σα είναι η μέχρι σε σκάτων μεταπείσματος διεκδικήσεων του Εθνικού Ιμών Εδάχους. Έτσι ο υποστράτηγος Κατσιμήτρος που είχε, συγγνώμη, που είχε πλήρης ελευθερία κινήσεων, οργάνωσε την κύρια αμυντική τοποθεσία βόρεια των Ιωαννίνων στην περιοχή Ελέας, Καλπακίου, κατά μήκο του ποταμού Καλαμά. Όσοι είσαστε από την Ήπειρο θα ξέρετε και το ποτάμι το Καλαμά, που είναι το σύνορο με την Αλβανία. Το μεγάλο ποτάμι. Ο συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη θα αναλάμβανε δράση στην πίντο. Έτσι, οι κύριε ελληνικέ δυνάμει που θα αντιμετώπιζαν την Ιταλική επίθεση αριθμούσαν συνολικά περί τους 35.000 άντρε. Εδώ να σημειώσουμε ότι η δύναμη πυρό των Ιταλών σε αριθμό αριθμούσε περί τους 135.000 άντρε. Φαντάζεστε πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά αριθμητικά, αλλά όχι μόνο και αριθμητικά, και σε μέσα υλικά, έτσι σε πυρομαχικά, σε όπλα, σε αεροπλάνα, τα οποία η Ιταλοί διέθεταν μια πολύ οργανωμένη αεροπορία, η Ελλάδα δυστυχώς δεν είχε αεροπορία, mm -hmm. κάποια λίγα αεροπλάνα, τα οποία και αυτά έκανα όχι μπορούσαν, ε, και, και πολλά άλλα. Ε, στην πίλτο το απόσπασμα πίνδου υπό τον στρατηγό Δαβάκη με 2.000 σάμβρες, ε, βρισκόταν στην ε, περιοχή της Πίνδου για να, για, για να κάνει το πρώτο κομμάτι άμυνας. Οι Ιταλικές Δυνάμεις που επετέθηκαν στις 28 Δεκάτου τα κύρια σημεία ήταν επίθεση στην Ήπειρο με 7 φάλαγγες, επίθεση στην Πίνδο με 5 φάλαγγες, επί, επίθεση στη Βορειοδυτική Μακεδονία με πυρά πυροβολικού και στις 2 Δεκάτου του 40, 2 Νοεμβρίου δηλαδή, οι μεραρχίε Φεράρα και κένταβρο κινήθηκαν προς την περιοχή του Καλπακίου και η Μεραχία Σιένα στα νοτιοανατολικά του Καλπακίου προκειμένου να διαβεί το ποταμό Καλαμά. Εκεί ο καιρό απέτρεψε απόβαση στην... ενώ, ο καιρός, συγγνώμη, ενώ ο καιρός απέτρεψε απόβαση Ιταλών στην Κέρκυρα. Η καιρικέ συνθήκε δηλαδή. Η μεγαλύτερη απειλή για τις ελληνικές θέσεις διαγράφηκε από την διείσδυση 11.000 της μεραχία Αλπινιστών Τζούλιαν στην Βίνδο με κατέμφυση το Μέτσοβο και την διάσπαση τη ε, Κατάρα και τη διάβαση, μάλλον τη Κατάρα η οποία απειλούσε να διαχωρίσει τι ελληνικέ δυνάμεις τη Υπήρου από εκείνες τη Δυτική Μακεδονίας. δηλαδή να κοπούνε οι ελληνικέ δυνάμει στη μέση. Στην αρχή η Τζούλια είχε επιτυχίε, η μεραρχία. Έτσι, οι αλπινιστέ δηλαδή, τη Τζούλια είχε κάποιε επιτυχίε και ο Νταβάκη ζήτησε από του κατοίκου βοήθεια. Εδώ είναι λοιπόν που μπαίνει το στοιχείο. Των, ε, των αμάχων και των γυναικών, ιδιαίτερα έτσι στο σημείο αυτό, ζητώντα ο Δαβάκης βοήθεια από του κατοίκου για τον αναφοδιασμό του στρατού μα. Ζήτησε λοιπόν βοήθεια από του ε, κατοίκου για τον αναφοδιασμό. Οι κάτοικοι ανταποκρίθηκαν άμεσα παρά τι αντίξωε συνθήκε που επικρατούσαν λόγω του καιρού. Ήταν η στιγμή που ο άμαχο πληθυσμό τη Σπίντου έγραψε το δικό του έπος. Βέβαια κατά τη διάρκεια των μαχών του Πεζικού στα βουνά της Υπήρου και τη Δυτικής Μακεδονίας. Η αεροπορία των Ιταλών υπερτερούσε βέβαια κατά κράτος ε, της ελληνικής με αρκετά μέσα, δηλαδή αεροσκάφη, και βοβάρτησε μανιωδώς τη Σαλαμίνα, τον Πειραιά, τον Σκαραμαγκά, την Πάτρα, τη Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη, το Μέτσοβο, τον ισμό της Κορίνθου και την Κρήτη. Σε όλη τη διάρκεια των εχθροπραξιών, τα Ιταλικά Μοβαρτιστικά προσπαθούσαν να πλήξουν τι ελληνικέ θέσει, χωρί όμω ιδιαίτερη επιτυχία. Σε αυτό βέβαια έπαιξε μεγάλο ρόλο έτσι, και η αντιεροπορική άμυνα αυτή που υπήρχε, αλλά με αυτοθυσία κατάφερε να αναχαιτήσει πολλά από τα μοβαρδιστικά των Ιταλών, αλλά και τα λίγα αεροσκάφη των δικών μα αεροπόρων, τα οποία δώσαν πραγματικά μάχε με, με του υπεράριθμου Ιταλού στον αέρα. Ε, Για μια στιγμή, γιατί ξεχάσαμε κάτι ναι. ε, να δώσουμε το τηλέφωνο του σταθμού το δω... σε περίπτωση που κάποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μα είναι το 210 60 42 541 210 60 42 541 ούτω ώστε να έχουμε και μια ε, επικοινωνία με του ε, ακράτε. Βέβαια, παραμένει πάντα και η συνομιλία. Έτσι, το chat του σταθμού ε, στη σελίδα του Γκαρδία Ρέγιο ε, όπω τη βλέπετε στο αριστερό. Μέρος, ε, ίσως σε αυτό το σημείο ε, α, άξιζε να δούμε ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά ρεκόρ του, του δευτερου παγκοσμίου πολέμου. Ελληνικά ρεκόρ το του Έλλου Νεοταλικού και, και κατά προέκταση του ε, Ελληνογερμανικού. Ε, ε, ε, ε, ε, ναι, διότι το ένα συνέχεια του άλλου είναι σε άμεση συνάρτηση έτσι, Είναι μαζί και αυτοί. δεν πάρει χώρια, δεν μπορείς να τα δεις Όχι, δούμε, δεν έχουμε... Είναι ε... Ελληνο-Ιταλικο-Γερμανικός πόλεμος. Επειδή μίλησες παράδειγμα, για την υπεροπλία των Ιταλών κατά, εναντί των Ελλήνων, ε, να δούμε τελικά κατά πόσα αυτή η υπεροπλία ε, ίσχυε και μάλιστα όχι μόνο η υπεροπλία των Ιταλών, και η υπεροπλία των Γερμανών. Λοιπόν. Και αν αναλογικώς, ε, όλα αυτά τα οποία... Ε, έγιναν και εσύ ξέρει, και εγώ ξέρω και όλοι οι Έλληνε νομίζω γνωρίζουν έτσι έχουν διαβάσει. Τέλο πάντων, αυτήν την κουτσορεμένη ιστορία που μα δίνεται μέσα στο σχολείο ότι στου Έλληνε ποτέ μα ποτέ έτσι, δεν έλεγε τίποτα η υπεραριθμία α πούμε είτε σε μέσα ή σε όπλα ή σε αριθμό στρατιωτών των αντιπάλων των επιτευχθημένων. Αυτό από τα πολύ αρχαία χρόνια. Έτσι, μην ξεχάσουμε yeah. τις θεμοφύλες αξίζει τις λοιπόν πώς αξίζει να πούμε ορισμένα αριθμητικά δεδομένα για να δούμε και το μέγεθος του ηρωισμού των στρατιωτών εκείνης τη εποχής αλλά και γενικώ του λαού και του φρονήματος που είχαν για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτά τα, ε, ε, τα τελικά αποτελέσματα λοιπόν όταν ε, η Ελλάδα πολεμούσε διαρκώς 217 ημέρες δηλαδή από τη στιγμή από την 28 Οκτωβρίου Μέχρι, βάζουμε και τη μάχη της Κρήτης, μέχρι την 1η Ιουνίου, γιατί έπεσε η Αθήνα 20-27 Απριλίου, έγινε όλη η ιστορία, Ναι, 20. 1 Ιουνίου έπεσε η Κρήτη. Έχουμε συνολικά 217 ημέρες αντιστάσεως. <Κι> Όταν η αμέσως επόμενη Οι <Κι> η αντίσταση είναι πολύ παραπάνω. Όχι, όχι, όχι, οι αντιστάσεως. Αντιστάσεως στο μέτωπο. Στο, στο μέτωπο, έτσι, στο μέτωπο. Η Νορβηγία έπεσε σε 61 Γαλλία. Η Γαλλία που ήταν υπερδύναμη της εποχής στις 43, η Πολωνία στις 30, το Βέλγιο στις 18, η Ολλανδία στις 4, η Οικοσλαμβία στις 3, ενώ στη Δανία ένας και μόνος μοτοσυκλετιστής, μοτοσυκλετιστής παρέδωσε στο βασιλιά ένα χαρτί και του λέει και ήταν να δεις τέρμα. Ήρθα. Μη έφταβε. Μηδέν ημέρες χρειάστηκε για να πέσει η Δανία. Η Τσεκοστοβακία και το Λξεβούρκο, τίποτα, όπως μπήκανε τα στρατεύματα ε, να εδώ συγγνώμη να σα διακόψω για μισό λεπτό. Έχουμε μαρτυρία από έναν αξιωματικό ο οποίο ηγήθηκε σε μια τέτοια. Σαν τέτοιο πολέμο, θα το πούμε παρακάτω. Ο οποίος αναφέρει ότι ήταν πάρα πολύ λίγος ο και μάλιστα ο αυτός ε, ε, αυτό που απέκτησαν οι Έλληνε προήλθε από τις υποχωρούντε Ιταλού οι οποίοι φεύγοντα κυνηγημένοι από του Έλληνε και ε, του ε, κοινήγαγαν οι Έλληνες από πίσω. Παρακούσανε όχι μόνο τα όπλα του, τα πάντα. Και για να καταλάβουμε τώρα, μέσω των αριθμητικών και μόνον δεδομένων, στιγμιών αριθμητικών δεδομένων, να δούμε, να βγάλουμε συμπεράσματα. Η Ελλάδα καταρχήν η μοναδική χώρα που ταυτοχρόνω πολέμησε, είχε τέσσερι αντιπάλους. Είχε την Αλβανία, την Ιταλία, την Βουλγαρία και τη Γερμανία. Ταυτοχρόνω. Ή ταυτοχρόνω, εν πάση περιπτώσει. Ταυτοχρόνω <συσχρονούς> ήταν. Λοιπόν, στο μέτωπο, εδώ είναι το εκπληκτικό, ενώ είχαμε. Συνολικά τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής, περί τι 750.000 συνολικά θύματα. το 10% δηλαδή του πληθυσμού, όταν η Σοβιετική Ένωση έχει το 2,8, η Ολλανδία το 2,2, η Γαλλία το 2 και η Πολωνία το 1,8%, εμείς είχαμε το 10% του πληθυσμού. Προσέφτε, εξ αυτών μόνο 13,5 χιλιάδες στο εμείς. μέτωπο. Δηλαδή όλοι η ουσία εξοντώθηκαν ή από, από, ή, πίνα. από πίνα, ή από εκτελέσει τελε... από εκτελέσεις. Από εκτελέσεις, άναδρες εκτελέσεις. Οι μεγαλύτες ήταν εκτελέσεις και πείμε. Ακριβώς. Το... Το... Το... Δηλαδή το... Σε, σε, σε ευθεία να το πω αντιπαράθεση στο μέτωπο... νεκρίες, Αυτό λοιπόν. ήταν οι απώλειες ποιοι Έτσι στο μέτωπο. Και μιλάμε σχεδόν για, για 6 νύνες, ας πούμε... Παραπάνω, παραπάνω. Λοιπόν. Και όχι μόνο επιχειρήσεων απλώντας, γιατί και οι 13.000 βρήμαχοι θανάτων, σκοτωμένων ή πεθαμένων στρατιωτών στο μέτωπο, δεν ήταν όλε αποσφαίρε. Πόσοι πεθάναν αυτοί από τα κουκαλάκια του στα τη Αλβανία από τα κρεοπαγήματα, και από τη συμψεμία που παθαίναν τα πόδια του από τα κρεοπαγήματα. Ήταν αρκετοί. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε δεν έχουμε στοιχεία, αλλά υποθέτω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλο αποσφαίρε. Έχω εδώ κάποια στοιχεία που, που λένε. Σκάβω, έτσι, που ότι από την πείνα και από την κατοχή, πεθάνουν πεντακούσιες από Εσύ είχες πείνα... όλες την κατοχή, εγώ λέω για το μέτωπο. για ε, ε, ε, αυτό που ανέφερε. Επειδή αναφέρει ο... Με Να μια σύγκριση τώρα, από, από τη στιγμή η κινήσεως του πολέμου από το Αλβανικό μέτωπο, μέχρι που ολοκληρώθηκε η διαδικασία, α το πούμε, καταλήψης τη χώρα, τι συνέβη. Έτσι, από αυτό αναλογικά με την δύναμή μας, που λένε κάποιοι είμαστε μικροί και είμαστε έτσι και είμαστε έτσι, Προσέξτε και ε, ε, τη βαρβαρότητα, παιδιά. 115.000 κτίρια τα οποία τα καταστρέψαν. Ε, 110.000 οικογένειε πυροπαθείες σε όλη την Ελλάδα. 1.700 ολοκληρωτικά πυρπολιμένα ελληνικά χωριά. Κατα... Μιλάμε για βαρβαρότητα τεράστιες. Καταστροφές σε υποδομές ήταν τεράστιες. Και, και το 50% τεράπεδο. του κτηνοτροφικού κεφαλαίου σε μεγάλα ζώα και 30% σε μικρά ζώα. Πριν μου θύμισε. Και ελάττωση δα... δασών 20%. Τεράστια κατάσταση που Αργυρί. Πριν yeah. μου είπε. κάτι yeah. yeah. που έλεγε για τον ε, στρατηγό. Yeah. για την ομολογία του στρατηγού. για τα ελάχιστα μέσα κτλ. Μου θύμισε κάτι. το οποίο το είχα βρει σαν ένα στοιχείο. από έναν καθηγητή. μάλιστα διδάκτορα Πανεπιστημίου του Μονάχου. Ηλιόπουλο. Ηλιά Ηλιόπουλο λέγεται. Μπορούν οι φίλοι και οι φίλε να μπουν και να το ψάχνουν και μόνοι του. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σε κάποια στοιχεία που έλεγε για εκείνη την περίοδο, μεταξύ του, Μεταξάτου, όχι κτλ., ανέφερε με στοιχεία που έχει κάνει, γιατί έχει κάνει έρευνα χρόνων ο άνθρωπο, από αρχεία και του Foreign Office και τη Intelligent Service και άλλων αρχείων προξενείων, πρεσβειών ή τη εποχή, ότι ο Μεταξά είχε παραγγείλει, για να δούμε ποιο είναι ο ρόλο έτσι. Αυτό το λέω περισσότερο. Είναι, είναι χαρακτηριστικό. Είχε παραγγείλει, ξέροντα τι έρχεται. Ε, στην Μεγάλη Βρετανία 16 αεροσκάφη, αγγλικά, τα Spitfire είχαν οι, τότε οι Εγγλέζοι, έτσι, καταδρομικά αεροσκάφη, τα οποία δεν ήρθανε ποτέ, δεν τα δώσανε ποτέ. Όπως και, όχι μόνο, τα. και όχι μόνο αυτό, παράλληλα με την παραγγελία που έκανε στην Αγγλία για τα Spitfire, τότε είχαν βγάλει, δεν θυμάμαι τον τύπο του αεροσκάφους, οι Αμερικάνοι, ένα καινούργιο αεροσκάφος πάλι καταδρομικό και βομβαρδιστικό, έτσι, και παρήγγειλε και από του Αμερικάνου. Οι οποίοι οι Αμερικάνοι τα φορτώσαν, τα προπλήρωσε. Τα προπλήρωσε. Έλεγε και το ποσό, δεν το θυμάμαι. Δεν θέλω να, να πω κάτι ανακριβέ. Αλλά τα προπλήρωσε ο Μεταξάς, δηλαδή ο ελληνικό λαό στην ουσία. Έτσι, από, προβλή, από τα ταμεία του κράτου, προπληρώθηκαν. Και τι κάνανε οι Βρετανοί, Ζητήσαν από του Αμερικάνου να τα στείλουν στη Μεγάλη Βρετανία τα αεροπλάνα έτσι, και ότι θα τα στέλνανε εκείνοι του Έλληνε. Ναι. Και τα κρατήσαμε <συμίλια> και αυτά. Και, και από κρατήσαμε και ναι. Λοιπόν, αυτό για να δούμε ποιο είναι ο ρόλο. Να δώσω δύο στοιχεία για σημάχο. ακόμα, και μετά να πάρει το λόγο ο μια να δώσω, παρέμβαση. Ναι. Να δώσω δύο στοιχεία και να, <συμίλια> να τελειώσουμε <συμίλια> αυτό. Ε, η καταστροφή των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων και ενέκρουση τη ιετική παραγωγή και λάξη τη βιομηχανική παραγωγή κατά 50%. Καταστροφή των συγκοινωνιών δηλαδή του συνδεδρομικού υλικού και δικτύου και οδικού δικτύου αλπαγή του 70% των αυτοκινήτων αλπαγή του 70% δηλαδή κλέψανε το 70% των αυτοκινήτων και καταστροφή λιμανιών και της διόρυγας της Κορίνθου απώλεια κατά 73% της εμπορικής και επιβατικού ναυτιδείας της χώρας Αργύρη έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση ναι, ε, ναι, ναι. από τη φίλη μας την Κωνσταντίνα, ε, Κωνσταντίνα Μασακούς ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωνσταντίνα. Καλησπέρα Κωνσταντίνα. σα, καλή διαγγραφέ. Θα σα πω πρώιμα χρόνια πολλά, ενώψη τη εθνική μα ερωτήσει. Με καλυπτρία για το θέμα που αναδείξετε σήμερα, ενώψη και τη εθνική μα επετείου. Ε, σα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και προσήλωση ε, για τα στοιχεία τα οποία βγάζεται στο φω. Λοιπόν, θα αρχίσουμε με, με, με κάτι πάρα πολύ απλό, που, το οποίο προείπε ε, ο Καβάθος, ο ποιητής μας, ο Ανηθοδρυνός, ότι σε μερικούς ανθρώπους έτσι μια μέρα που πρέπει το μεγάλο νέο ή το μεγάλο νέο να πούνε. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν το κούνταν πάλι, θα ξανάλεγε. Ε, αυτό έρχεται να δέσει με την υπηρεσία uh, των ισογωγικών των πιταλών που λέγατε uh, τριν, ε, ήταν σαφές ότι είχαν υπεροχή οι Ιταλείς ε, σε εξοπλισμό αλλά το ότι μικρήσαμε ως Έλληνες δεν οφείλεται στην αριθμητική ποσοτική υπεροχή μας. <Σ>... Οφείλεται στην, στην υπηρετική υπεροχή μας, δεν είναι η πρώτη φορά που πολεμόντας υπερβόμων και ευθιών νικήσαμε πολύ πληθέστερες Αυτό ε, Ναι, ναι, ε, ε, ουσιαστικά ε... Προ... Προβοκάροντα ε... τον αγώνα των Ελλήνων σε φασιστικές εφημερίες Ιταλίας τότε θεωρούσαν ότι οτιδήποτε και να πετυχαίνομε μέσα γένος ανήκει στο παρελθόν μέχρι φυσικά να θερήσουν αυτά που θερήσαμε που ουσιαστικά ο Γκάιντ, ένα μέγας προαπαγανδύσεις του Μουσολίνη είπε ότι αν θέλει να επιθύνει η και στο 1940 την ένδοξο ανάμνηση των θερμοπυλών και των ακοντίων, οφείλουμε να υπομνημονεύσουμε ότι ο πόλεμος σήμερα διεξάγεται κινητά μα... με άρβατα μάγες, αεροπλάνα και μεγάλα πυροβόλα. Οπότε, θέλανε, ε, από ,τι βλέπουμε, ε, ε, ό,τι βλέπουμε διαχρονικά, θεωρούσαν ότι κάθε φορά τα όπλα που είχαν εναντίον του ελληνισμού ε, ήταν ποσοτικά και επιωτικά ανώτερα από, την, ε, από τη δόμη μας. Ε, η οποία δομή μιλάω και για ψυχική δομή, για ηθική δομή, για, για πνευματική δομή. Λοιπόν, ε, εμείς δεν χρησιμοποίησαμε λοιπόν τα ακόντια, αλλά χρησιμοποίησαμε τότε την ψυχολόνση που επανέφερε το, στον πόλεμο τον παράγοντα της προσωπικής Ανδρέας Και Ανδρεία έχουν μονάχα οι ελεύθεροι λαοί, ενώ οι αδικητές λαοί έχουν μόνο φράσος. Και ουσιαστικά είχαμε δίκιο. Ε, Ω γυναίκα και όλα πρέπει να σα ευχαριστήσω που παίξατε το ε, τη Μαρινέλα τη Γυναίκε τη οι οποίες οι γυναίκε γράψουν και αυτέ τη δική του ιστορία στον πόλεμο τότε, μείνοντα και απολύοντα το μέτωπο κάποιε από αυτέ, αλλά ε, συμπληρώντα το στρατό, είδη ε, ε, πρώτη ανάγκη, σε κάλθε, ρούχα και τα σχετικά τα οποία γνωρίζετε τόσο κόμμα. Πολύ μεγαλύτερο πόλεμο αυτέ έτσι. Ε, μεγάλος πόλεμος, γιατί θέλανε και τα παιδιά του στον πόλεμο, χάνανε ε, τους άνδρες τους, ε, είχαν να παλέψουν ε, πίσω μια οικογένεια διαλυμένη και να στηρίξουν ολοκληρές οικογένειε. Λοιπόν, ε, επίσης τότε ο, ο, ο, ο προπαγανδιστής, αυτός ο, ο Γκάιντα, ε, ε, έλεγε επίσης ότι στην πολεμική αυτή να των ελληνικών εφημερίδων τότε, δεν θα έπρεπε να λύγουν το μέτρο και η ισορροπία. Τον οποίο η Ελλάδα με ή τα φάτε ότι από χιλιοκυρίδων είναι ο θεματοφύλακα. Προσέξτε τώρα. Λοιπόν, ότι θα έπρεπε να ισορροπήσουμε με το καλό συνετάφτην, κάποιον mm. τότε. Λοιπόν, αποδείχθηκε λοιπόν πω τότε είχαμε και τι δύο αρετέ, τι και τι πράξει. οι οποίε ήταν ο πραγματικό θεματοφύλακα όλων αυτών των αρετών, τι οποίε δεν είχαν ούτε οι φοβέρε ούτε οι δολοφονικέ επιθέσει. Λοιπόν, το όχι πιστεύω ότι το είπε και ο λαό, πέραν από το Μεταξάου, το οποίο είναι μια άλλη ιστορία, δεν θα ήθελα να το αναλύσω αυτή τη στιγμή. Ε, το, το όχι το είπε ο Λαός με την παρουσία του, αλλά του δόθηκε ευκαιρία. Δηλαδή, είπε όχι και παρουσιάστηκε στον πόλεμο. Και ουσιαστικά λέω σήμερα τον το Λίγο σύλλογο ή ο ελληνικό λαό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αναγωγή μα δείχνει ποιε λένε τα ναι και λένε τα όχι. Δεν θα εξετάσω τα κίνητρά του γιατί είπε όχι, γιατί είπε όχι ναι κλπ. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει ότι είπαμε όχι στο γερμανικό άξονα. Ε, από εκεί και πέρα ε, θέλω, θέλω να, έτσι να τονίσω το μεγάλο μα που έλεγε ότι το γέντρο βουλιαγμένο αιώνα για να λιτρωθεί μονάχο δεν μπορεί. Μα, για μα, να ξυπνήσει πλέ, πρέπει η μνήμη. Έτσι λοιπόν, αν είναι να γυρίσουμε 75 χρόνια πίσω. Έτσι. Θα πρέπει πάλι να καταλάβουμε και να εντρεφίσουμε στους στίχους του Σεκελιανού, να οραματιζόμαστε, καθώς για να είμαστε εγκριθμιστές πρέπει να είμαστε πρώτα οι όπω όπως είχε και ο Παλαμάς. Κωνσταντίνα, να ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργος. Ε, σας το ρωτήσω, γιατί είναι, προ... είναι προβοκατόρικη η ερώτηση, αλλά γι' αυτό την κάνω. Γιατί θέλω, μέσα από την απάντησή σου, να φτάσει στο ζητούμενο που κάνουμε εκτός από την, την, την εκπομπή που κάνουμε για να τιμήσουμε τους ανθρώπους προγόνους μας εκείνης της εποχής το κάνουμε και για έναν άλλο λόγο, την κάνουμε μάλλον εδώ την εκπομπή και στη σήμερα αυτή για έναν άλλο λόγο και η ερώτηση είναι, βλέπεις ομοιότητες σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στα κοινωνικά και στα πολιτικά και στα οικονομικά της τότε εποχής πριν την, το ξέσπασμα του Δεύτερου παγκοσμίου, δηλαδή να το πάρουμε αναλυτικά σε μια δεκαετία, δηλαδή 30 με 40 και βάλε εσύ ε, 2004-2014. Ναι, ναι. Αυτές τι δύο δεκαετίες, έτσι, βλέπεις ομοιότητες ε, ή όχι οι μεγάλες αδειθέσεις. βλέπω ομοιότητες διότι ε, πριν ε, ξεσπάσει, μάλλον πριν δημιουργηθεί ο Χίτλερ και πριν ε, ε, αναλάβει το ρόλο που ανέλαβε και τα λοιπά ουσιαστικά υπήρξε ένα σκοταδισμός ε, πολιτικός και κοινωνικός λοιπόν, και εξελίχθηκε σε αυτό που εξελίχθηκε και παράλληλα, ε, το... και παράλληλα ένα οικονομικό μια οικονομική κατάρρευση έτσι. Ε, Σαφώς, σαφώς. <laughs> λοιπόν, ε, Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτές τις α, γιατί η ιστορία κάνει κυκλούς και θα ήμασταν να σε προ τη μνήμη ε, να θεωρούμε ότι κατέχουμε ε, την πρωτοτυπία ε, στι στις, στις σελίδε ε, αυτού του κόσμου και γενικότερα τη ανθρωπότητας. Σαφώ υπήρξε μια οικονομική κατάρραψη, υπήρξε ο σκοταδισμός, υπήρξαν και ε, όσο ε, υπάρχει, ε, ε, να έτσι, υπάρχει έλλειψη ε, ε, και πολιτισμού, υπάρχει έλλειψη ενός έθνους ε, ε, ε, στις βάσεις του. Υπάρχει α, καταπίεση και γενικότερα υπάρχει στροφή προς τον συντηρητισμό. Και εκεί πέρα βρίσκει έδαφος α, όσο στον συντηρητισμό Δεν το κλείσω στα, στα στενά πλαίσια της δεξιάς, ας πούμε, και τα, των πολιτικών ιδεολογιών. Ε, μιλάω για τη ρίχνωση των κοινωνικών αντανακλαστικών ω, ως προς την άμυνα, όταν βλέπουμε τον εχθρό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τη χειραγώγηση. Στο όνομα τη αντίσταση, δηλαδή η κοινωνία βγάζει αντιστάσεις, ε, βγάζει συντηρητισμό, βγα... κλείνεται. Προσπαθεί να αυτοποσταθεί κατά κάποιο τρόπο. Αντιμητική, πόρτα, άνθρωπο κλπ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει ε, ο πνευματικό κόσμος γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη έλλειψη και σε πνευματικό επίπεδο ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να εμπλέξουν το λαό. Διανοούμενοι. Εκτό από που... οριστέ, διανοούμενοι. Οι οποίοι ήδη αναφέρουν, ήδη αυτοί που αυτοί υπάρχουν, αυτοί αυτοί κρύβονται, αυτοί είναι μόνος του, δηλαδή, κρύβονται στο κάπου δηλαδή, εκεί, ας πούμε. ή σε αυτά που έχουν τα κεκτημένα του, α πούμε. Κάθονται πάνω στα κεκτημένα τους, σαν κλώσσε, ας πούμε, και τα κλωσάνε. Αυτό είναι λογικό τυπόμενο, διότι ακόμα και κάποιο ο οποίο έχει αντιληφθεί αυτό που γίνεται. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει μαζικότητα ε, ιδεολογική μορφή, όπω είναι η ελευθερία, όπω είναι η δημοκρατία, ε, και όπω είναι η ισονομία, η ισοπολιτεία, όπω θα έχουμε ξαναδεί, οι οποίε χωρίζουν τη δημοκρατία, και όταν δεν υπάρχει αυτό, καθώ ο καθένα νιώθει μόνο του και είναι κλεισμένο στην ιδιωτία του. Δηλαδή, ε, έχουμε μάθει να κλείνουμε την, την αντίδραση, να θεωρούμε δικό μα, ότι περικλείεται στου τέσσερου τύπου του σπιτιού μα. Άρα λοιπόν, ο οποιοδήποτε μπορεί να διαφυλάξει την ασφάλεια του σπιτιού του κατα... κατά ε, την αυτονομία του σπιτιού του χρηματικά, Έτσι, θεωρεί ότι ε, κάνει αυτό που πρέπει. Ενώ έχει χαθεί το συλλογικό. Και σ αυτό έχει ε, από το 1940 που μιλάμε μέχρι και, και σήμερα, έχουν ε, δουλέψει ε, διάφορε συνισταμένε για, για να συμβεί αυτό. Δηλαδή να κάνουμε. Να κάνουμε το συλλογικό, το αξιόμαχο και την πνευματική ανάπτυξη του έθνους μας. Να την κάνουμε ε, ιδιωτία και ουσιαστικά να πάμε στο σίδης. Να σκούν του πολίτη από το σίδης των πόλεων. Έτσι. Okay. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τη λογική μου. Το καταλαβαίνω, εγώ το καταλαβαίνω yeah. λοιπόν, ε, ε, πολύ. Ποσά... Οπότε αυτό που μου, μου, μου, μου ρωτάς αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι ότι έχουμε κάνει ένα κύκλο ε, και βρισκόμαστε πάλι... Στο ίδιο σημείο. Ε, ορίστε. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο και ξανακαλούμαστε λοιπόν σε διαφορετική... δηλαδή όπως σας είπα πριν ας πούμε για τον προπαγανδιστή της, της Φασιστικής Ιταλίας τότε ε, ξανακαλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε πάλι τους προπαγανδιστές του σήμερα ε, οι οποίοι είναι με διαφορετικό πρόσωπο αλλά η ιστορία είναι πάλι η ίδια. Ότι και εμεί αυτή τη στιγμή είμαστε οι Έλληνε και σήμερα το Μόνο ε. που εμείς σήμερα δεν δίνει ευκαιρία να το πούμε εδώ, όχι. Δεν έχουμε το εργαλείο για να δείξουμε την αντίστασή μα. Κωνσταντινά. Κωνσταντινά, επειδή είπαμε για του ε, Συγγνώμη, δύο λεπτά να το ολοκληρώσω αυτό, πριν να πω, τότε του δόθηκε ένα εργαλείο να πει όχι και να παρουσιαστεί στο μέτωπο με τι απόλυτε που είχαμε και με το φόρμα που σου δώσαμε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε το όχι, γιατί το μόνο εργαλείο που σου δίνουν να πει όχι είναι η εκλογική διαδικασία, η οποία διέται πάλι από σχηματισμού οι οποίοι είναι Πολύ απλό. Ναι, Κωνσταντινά, εγώ θέλω να πω, επειδή προηγουμένως αναφερθήκαμε στους ανθρώπους των γραμμάτων, ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μάλιστα ο Γιώργος αναφέρθηκε ότι έχουν καθίσει στις καρέκλες τους και δεν θέλουν να τις χάσουν, τους έχει αφομοιώσει το σύστημα και Εγώ όμως για να αποκαταστήσω την τάξη θα πω το εξή ότι υπάρχουν άνθρωποι στους οποίους δεν δίνεται βήμα δεν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεσκόσουν τον κόσμο ε, για να πάρουν ουσία στα χέρια του και τα λοιπά. Α, λοιπόν, μου, αυτοί βέβαια είναι λίγοι, ε, ναι, το δεχόμαστε ότι είναι λίγοι, όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνονται πουθενά. Ε, δεν τους δίνει δύο μεγάλη. Να κάνω ένα να, να, να, να, να, σχόλιο, ότι αφενός ότι είναι ποσοτικά λίγοι, τοπιωτικά πολύ, σαφώς και θα μπορούσε να υπάρξει με τους κατάλληλους ανθρώπους ε, γύρω από μια πνευματική ανάταση. Δηλαδή, όταν μιλάμε για βάρνα λύση και ελιανό, ε, μιλάμε για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τότε και μέχρι και σήμερα έτσι έχουν αφήσει την την, την την στραγίδα τους πάνω σε αυτό το τόπο. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι σήμερα ε, μπορεί να υπάρχουν ανθρωποιούς που μπορούν πνευματικά να το, να το, να το πλαισιώσουν σε έναν βαθμό αλλά από εκεί πέρα δεν, ε, έχουμε έλλειψη στρατιωτών συνειδητοποιημένων. Αυτό συμφωνώ, δηλαδή, αυτό συμφωνώ. Δηλαδή υπάρχει ένας κατακερματισμός των πολιτών, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως πολίδιο πλήτη, αλλά τον αντιλαμβάνονται ως, ως ψηφοφόρο. Ως υπήκο, ε, ως υπήκο. Ως υπήκο, ας πούμε, ως ψηφοφόρο, ω αποδέκτη πολιτικών. Ένα άβουλο πλάσμα, ε, ε, ε, ε. ένα άβουλο πλάσμα. Σαφώ. Και από πού τώρα τι θα κάνει, ε, ε, ε, τι προσπαθεί να πεις. Προσπαθώ να πω ότι το ζήτημα και το ζητούμενο είναι να, να καταφέρουμε να διαχύσουμε στην κοινωνία το πραγματικό πρόβλημα, έτσι, ότι σαφώ είμαστε υποκατοχή και από την άλλη να προωθήσουμε το, την έννοια τη δημοκρατία και τα κατά πόσο μπορούμε σαν λαό να πάρουμε εξουσία τα χέρια μα. Χωρί ηγέτε και, και τα λοιπά. Αφού δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να φαίνεται στο να φαίνεται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν προτείνω. Έτσι μια χρησιμένωση του λαού από τη βάση Έτσι Αυτό Συμφωνώ μαζί σου Έτσι, και θέλω Με, με πέντε, με πέντε βασικά προτάγματα Τα οποία είναι πολύ <συμπλή> αυτονόηλα Και οι μόνοι που δεν τα δέχονται ας πούμε Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται Την εθνική κυριαρχία και την εθνική Είναι Τι... Φύγερα συγκεκριμένα Υπήρξε μια εκδήλωση Στο, στο πολιτικό μουσείο Για την επέτειο του... του όχι που το οργάνωσε ο Σύλληγος Βόρειο ε, βορεί... <συγνώ <συγνώμη για τον Σαρδάμ> <συγνώμη> Υπηρετών. Λοιπόν, προσκλήθηκαν οι πάντες, ε, τουλάχιστον από, από τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ε, και ακουσίαζαν το Πασόφ, η διμάρ, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΟΟΥΕΡ. <συγνώμη> <συγνώμη> οι γνωστιαίες, οι γνωστέ. Όχι, εγώ φίλε να το πω. Το με το σχόλιο του προηγούμενο συμφωνισμού. Συντούσε διατόνατη προσωπικό του. Αυτό λοιπόν πρέπει να μα προγραμματίσει. Δεν είναι θέμα προβληματισμού. Όχι. Αυτό δεν είναι θέμα προγραμματισμού. Να προβληματίσει τον κόσμο που του ακολουθεί. Και συμφωνώ με την άποψη που έθεσε προηγούμενο για τη δημιουργία τη δημοκρατία, διότι πρέπει ο κόσμος πλέον να κατανοήσει ότι δεν υπάρχουν σωτήρες Αν ο ίδιο δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του, δεν παρελτιν εξουσία δηλαδή στα χέρια του. Δεν μπορείς να το νοσώσει κανείς. Ε, ε, ε, ναι, Αρμύρη, ε, η, η εξουσία στα χέρια του λαού, επίσης, πρέπει να έχει και έναν δρόμο χαραγμένο. Δηλαδή, όταν πηγαίναμε στην Πίνδο, ας πούμε, είχαμε ένα χάρτη που λέγαμε ότι εδώ θα σκάψουμε στο χιρόνι και θα φτάσουμε στο τάβιο χειρό. Δεν πήγαινουμε στα τυφλά να βρούμε το χειρό. Όχι. Λοιπόν, ο, πρέπει να προφανώς, πρέπει να ξεπεδίσουν και μέσα από το λαό. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι θα οδηγήσουν το λαό. Ε, με, με, με τι ιδέες του το αναμενόμενο αποτέλεσμα Συνεπάγεται, Συνεπάγεται. Αυτό πρέπει να ξεπηρεύσει μέσα από το λαό Ο, mm -hmm. ο, ο ηγέτης ή οι ηγέτες για να το βάλουμε όμικρονιώτα ε, θεωρώ ότι είναι κάθε ένα από εμά που έχει ψυχική, ψυχικές αντοχές και καθαρή και λαός θα έχει την κρίση όταν θα έρθει εκείνη η ώρα να, να ορίσει οι ηγέτες για να μπουν μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι οι γέτες θα μέσα από τον αγώνα. Ε, μέσα από τον αγώνα, εννοεί μέσα από τον αγώνα. Μέσα από τον αγώνα να ξεπηρεύσουν ε, και να του στηρίξουν και να του στηρίξει ο Δεν υπάρχει ούτε ένα ίχνος φωτεινό, το οποίο να τον εμπνεύσει ή να τον κάνει να σκεφτεί. Αυτό, αυτή είναι η δική μου, γιατί διανύουμε μια, μια μεγάλη περίοδο ε, πνευματικής αθενίας, και εθνική ταινία, δηλαδή ε, θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει να κάνει γύρω από την πατρίδα και την, και την ε, ε, εθνική συσπήρωση το οποίο θα τακριθεί ότι είναι φασιστικής προέλευση, επειδή είμαστε πατριώτες ή επειδή αγαπάμε την πατρίδα μας και το έθνος μας θεωρώ ότι έχει γίνει πάνω σε αυτή τη βάση ακριβώς για να ενοχοποιήσει το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να είναι στο λαό σε αυτή τη βάση Μάλιστα Λοιπόν Μάλιστα. και ουσιαστικά Κάνα τον επίλογο Κωνσταντίν και να, μας... ναι, ναι, όχι, τελείωσα, τελείωσα, απλά ναι. ήθελα να πω αυτό και ότι θα πρέπει να αντισταθούμε σφόδρα απέναντι σε αυτή την, σε αυτή την ισοφέλωση ε, η οποία ουσιαστικά θέλει να κόψει τα θεμέλια της ιστορικής μας συνέχειας και συνεχής, αυτό? Πολύ ωραία, Κωνσταντίνα, συμφωνούμε απόλυτα και το ξέρεις με αυτό και ναι. πάνω σε αυτά που είπες έτσι, η λογική μας εδώ, το είχα πει και πριν αν στην από την αρχή την εκπομπή κατά κάποιο τρόπο είπα δύο λόγια πάνω σε αυτό, στους φίλους ακροατέ και τι ακροάτριες ότι η λογική μας είναι μέσα από τις εκπομπές που κάνουμε σε κάθε θέμα έτσι, να αναδείξουμε όταν πρόκειται ιδιαίτερος για πολιτικό θέμα να αναδείξουμε το ρόλο που παίζουν τα κόμματα, τα κομματίδια, τα αποκόμματα, η ηγέτες, η ηγετήσχη και όλο αυτό το συνοθήλευμα τέλος πάντων έτσι, που έχει στηθεί με έναν αριστοτεχνικό τρόπο για να εξυπηρετεί πάντοτε, ανεξαρτήτως εποχής, αιώνα που βρισκόμαστε, έτου κτλ. τα λοιπά, τα ίδια ακριβώς συμφέροντα τους ίδιους ακριβούς ανθρώπους που λειτουργούν στο παρασκήνιο. Αυτό για μένα είναι το κλειδί, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον ε, τα πράγματα κινούνται όχι από αυτούς που είναι μπροστά στο προσκήνιο, έτσι, Παλιότερα αυτοί που ήταν στο προσκήνιο, οι πολιτικοί, οι πολιτικοί ταγίοι, οι ηγετίσκοι που το παίζαν οι ηγέτες, α, ε, παίρνανε μέρος, παίρνανε, βάζαν τον εαυτό τους να διαλέγει στρατόπεδο έτσι, και πηγαίνανε με τον έναν ή με τον άλλον ανεξα, ε, ε, ανεξαρτήτως το ότι ήταν Έλληνες και πρέπει να είναι με το εθνικό συμφέρον πάντα έτσι, και ακολουθούσαν εντολές είτε της Μεγάλης Βρετανίας, απεικαιοκρατικής τότε, το ίδιο είναι ε, βέβαια και σήμερα, είτε της ε, παλιάς Σοβιετίας, ας πούμε, έτσι, και των εκεί συμφερόντων, α πούμε, που είχε το Σοβιέτ. Γενικότερα, την περιοχή και τα συμφέροντα που η πολιτική και της Σοβιετικής Ένωση, αλλά και της Δύση, έτσι, το ίδιο ακριβώς κοιτάγανε τα, να καλύψουν τα συμφέροντα του σκοτεινού παρασκηνίου. Λοιπόν, η ουσία, θέλω να πω, βρίσκεται εκεί. Το ότι ο καθένα που βγαίνει μπροστά και να... Δια, διαλαλεί ας πούμε τη, τον ηγετικό του ρόλο ή το, το κομματικό του ας πούμε ότι έχει το κομμά το, το κλειδί της σωτηρίας του λαού έτσι, ότι από πίσω κρύβεται, κρύβονται πάντα συμφέροντα, συμφέροντα κυρίως οικονομικά έτσι, και επί τη ουσίας συμφέροντα κυριαρχίας επί των λαών και επί των ανθρώπων αν λοιπόν, γι' αυτό και εμεί έχουμε καταλήξει σκεπτόμενοι αυτό το πράγμα ότι αν, ο, αν οι λαοί πάρουν την εξουσία, την εξουσία δεν μου αρέσει ο, ρόλος, ο, ο όρος εξουσία εμένα αν πάρουν τη βάζει. ζωή τους τη ζωή τους στα χέρια τους τη διακυβέρνηση τη ζωή τους στα χέρια τους έτσι, κανένα μεγάλο συμφερόν, καμία παρασκηνιακή συμφέρνηση καμία, καμία ελίτ δεν θα μπορέσει να του το επιβάλλει αυτή είναι η ολοιουσία, αυτό είναι το κλειδί έτσι. το δύσκολο βέβαια είναι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί εδώ και αιώνες έτσι, να θεωρούν ότι η λύση έρχεται μέσα από ανθρώπους που την μπαίνουν μπροστά και, ανάπτυξη, και εκείνοι, με, και εκείνοι με, να με. ακολουθούν. Ναι, εγώ το hey. βάζω σε μια γενική μορφή ότι να έχουμε κάποιον ναι, που μπαίνει μπροστά και εμείς από πίσω να ακολουθούμε. Γιατί εκείνο είναι ο επαϊόν ο γνωρίζοντα πάντα, ο, το μεγάλο μυαλό, η ιδιοκλία. Σύμα, ο Βλάτας, πολλές φορές θα πάει στα σημεία του μπροστά για να ακολουθήσω εγώ μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί yeah. βρίσκεται λοιπόν όλο το κλειδί, έτσι. Και ό,τι προσπάθεια κάνουμε, από, μέσα από τις εκπομπέ, ο στόχος μας πάντα είναι να βρίσκουμε τα σημεία που πάντα είναι τα ίδια. Δηλαδή σε κάθε, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε θέμα, όποιο θέμα και να πιάσουμε έτσι, από πίσω, άμα το ψάξει βαθιά μέσα και πα και μπει λίγο πιο βαθιά, θα ανακαλύψει ότι πίσω υπάρχουν κρυμμένε εντολέ, κρυμμένοι άνθρωποι, εντολοδόχοι, μυστικέ εταιρείε, μυστικέ υπηρεσίε. Τράπεζε. Τράπεζε, ναι, καλά, εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να το πει, είναι <laughs> εκ των νου κάνευ. Έτσι. Υπάρχει, υπάρχει όλο αυτό το σύμπλεγμα, α πούμε, που στην ουσία εξυπηρετεί συγκεκριμένου ανθρώπου, συγκεκριμένε οικογένειε, συγκεκριμένε δυναστείε. Αυτή είναι η ουσία όλη, έτσι, πολύ απλά και πολύ έτσι περιγραφικά, χωρίς να εμπαθείμε. Ε. Αυτό, αυτό ήθελα να πω ας πούμε, και να συμπληρώσω σε αυτά που είπες, ότι ο σκοπός Ζάκι. μας αυτός είναι. Ε. Δηλαδή και τώρα και σήμερα στην εκπομπή ε. που κάνουμε για αφιέρωμα, ένα αφιέρωμα σε αυτούς τους ανθρώπους, τους προγόνους μας που πολέμισαν είπαν το όχι, γιατί πάντα ο Έλληνα λέει όχι όταν έχει δίκιο, το δίκιο είναι με το μέρος του και γι αυτό και κερδίζει πάντα. Έτσι, ανεξαρτήτως υπεραρρυθμίας που λέγαμε νωρίτερα όπλων, μέσων, mm. ε, ε, στρατιωτών κτλ. Το δίκαιο και η τιμή. Πολεμάει για την τιμή του. Έτσι, ε, από τελώς. αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Μία μεγάλη λέξη που δεν την ξέρουν οι έξω. Και κυρίως οι ε, υπερρήθμιστες. Ναι, σαφώς. Ε, η, η γλώσσα μας από τα ομερικά από έπη και ε, τα σχετικά... Είναι η μόνη που μπορεί να αποδώσει κάποιες έννοιες ε, στην πραγματική της διάσταση. Ακριβώς. Λοντάς, ε, θέλω να προσθέσω το... Λοιπόν, ναι. πες, διπίνα... πες αυτό το τελευταίο Κωνσταντίνα μου να κλείσουμε... Να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι κλείνω θέλω να πω ότι το ζητήνα πανταχού το χρήσιμο νίκης αρμός της μεγαλόπτυξης και τη ελευθερία, του Αριστοτέλη. <Λε> λοιπόν, αυτό θέλω να πω αποκλίνοντας... <Λε> Καλή σου μέρα, παιδιά και καλή δύναμη. να είσαι καλά, να καλά καλή δύναμη και σε εσένα. Καλή Κυριακή να έχει. Να είσαι ευχαριστούμε για Και είσαι επανειδή, λέμε εδώ. Ευχαριστούμε για τι επανειδρήσει, Ευχαριστούμε για το χρόνο και για το τηλέφωνο σου. Να είσαι καλά, σας. να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, μετά από αυτή τη τη τηλεφωνική παρέμβαση τη φίλη Κωνσταντίνα, να περάσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη Βέμπο θα ακούσουμε πάνω έτσι. Να ακούσουμε Βέμπο και το είπαμε ή Πάνε κουράγγελά. Κάνε κουράγιο Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε βέβαιο και κάνει κουράγιο Ελλάδα ναι, ναι, να πάρουμε και με την αναζηχή. Να βγουν ψευτιές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα του. Μα τα λέγανε κάθε βράδυ από τα Λονδίνα του. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν θα το βάλουμε, μα Και δεν θα κλάψουμε που πάλι μα ξεχάσατε. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μα τη κάσατε Και στην υγειά σα μια οκαδούλα εμεί τα πιούμε. Και στη μικρή την Ελλάδα. Πολλά μα θα πούμε. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου. Τόσο μπορεί να Και στα παλιά παπούτσια σου. Δράξω σαν έννοια χρυσή. Κι αν μα τη στάσανε με μπαμπεσιά. Η συμμαχή μηρασία, μοίρα σου έκανε κουράγιο, Ελλάδα μου, Να μην μα αρρωστήσει, γιατί το θέλει και ο Θεό να ζήσει και θα ζήσει. Σε κάθε χιονισμένη ράχη, σαν πολεμούσαμε μονάχη, Όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε Και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε Μα ξεχαστείκαν όλα εκείνα η και η τρεβεσίνα ίσω μια μέρα εμά που τόσο αίμα εφήσαμε να μα καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μα φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου Κι όσο μπορείς κρατήσου Και στα παλιά παπούτσια σου Δράψω σαλένι εχθροί σου Κι αν μας τις κάσανε με βαμπεσιά Η συμμαχή στη μοιρασιά, Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου, να μη μας αρρωστησεις, γιατί το θέλει, το θέλω. Φίλε και φίλοι επιστρέψαμε πάλι στη Radio, στην κονσόλα του πλατία Ρέντιο στην τα Πανταρί συνεχίζοντας το αφιέρωμα για την 28 Οκτωβρίου του 1940 είχαμε φτάσει στο σημείο που ελληνικές δυνάμεις ε, του στρατού έχουν ε, πλέον αρχίσει και παίρνουν ε, φαλάγγι που λέμε τους, ε, τους Ιταλούς έτσι, με πολλές ε, τους έχουν βγάλει έξω σύνορα, είναι, προχωράνε στη Βόρειο Ήπειρο με, κατακτήσεις φοριών Ταλπάκη, ε, Πεμετή, ε, Άγιοι 40 και ούτω καθεξής. Φτάνουμε στην ημερομηνία την Σημαδιακή 6 Απριλίου ε, του 1941 που εκεί αποφασίζει ο Χίτλερ για να σώσει την τιμή θα λέγαμε του Μουσολίνη και το, το κάζο που έχει που πάθει. Πότε λέγαμε γι' αυτό ναι λέω το, το, το, την εκφραση που χρησιμοποίησα έτσι την, ευρεία, την τιμή γιατί τιμή τιμή ένας άνθρωπος αν το μουσολίνη δεν έχει γι' αυτό το είπα το θα λέγαμε ε, για βασικά, δε, βασικά νευρίασε με την, με την ενέργεια αυτή του Μουσολίνου ο Χίτλερ. Νευρίασε, και, βέβαια. Νευρίασε και, γιατί, γιατί ενώ ο, ο Χίτλερ ουσιαστικά σχεδίαζε να συγκεντρώσει την άμψη για να την πέσει πιο νωρί στη Ρωσία, να λάβει τη Ρωσία, έτσι αναγκάστηκε να, να έρθει όλο, στα Βαλκάνια. Το χάλασε όλο το σχέδιο. Αναγκάστηκε να έρθει στα Βαλκάνια. Έτσι. Το κάνει το, το σχέδιο. Κουρέλια. Ναι, ναι, μπράβο, κουρέλια για να το πω. Και δεν επιτρέπεται, είναι ραδιόφωνο <laughs> Λοιπόν, ε, αναγκάζεται λοιπόν ο Χίτλερ. Και παίρνει τη μεγάλη απόφαση να έρθει να διασώσει το Μουσολίνι. Και είναι η σημαδιακή ημερομηνία 6 Απριλίου του 1941, που τα στρατεύματα του Χίτλερ, σύσσωμα, πεθορακισμένα, μεραρχίες, ταξιαρχίες, τα στούκα, στα λεγόμενα, έτσι, έρχονται και βρίσκουν μπροστά τους τη γραμμή μεταξά, τη λεγόμενη γραμμή μεταξά, δηλαδή τα αχυρωματικά έργα που είχαν αρχίσει από το 1936, όταν είχε αναλάβει ο Μεταξάς, τα οποία ήταν εκτά 300 χιλιόμετρα τα οχυρά, έτσι, και υπόγεια... 215 Ήταν περί χιλιόμετρα. Ναι, περίπου, περίπου 300 χιλιόμετρα, γιατί είχε και κάποια υπέργεια και υπόγεια ε, οχηρωματικά έργα, έτσι, χωρίς να περιλαμβάνουμε τα, τα, τα αναχώματα που είχε πρώτον οχυρών, τα οποία οχυρά μπροστά του, βρήκαν μπροστά του οι στρατηγοί του Χίτλερ και έχουν καθυλωθεί εκεί, έτσι, και σφυροκοπούνται, σφυροκοπάνε χωρίς κανένα αποτέλεσμα και σφυροκοπούνται από τους ήρωες Έλληνες, υπερασπιστές των οχυρών. Εδώ να πούμε δύο έτσι για το οχυρά, θα περάσω το λόγο στον Αργύρη, που έχει κάποια στοιχεία για τα οχυρωματικά έργα, έτσι να σας δώσει μια ιδέα, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Ναι, ε, αυτό αυτό, το γρόνια, αυτό ε, δεν το λέμε έτσι, Okay, <σομίως> ε, το για λέμε, να λέμε έχει... απλώς νούμερα το <σομίως> λέμε για να δούμε και Φίσχε, κάτι έχει άλλο νόημα. ότι παρόλες τις συνθήκες και παρόλη και την, την πολιτική κατάσταση ότι η άμυνα, άμυνα δεν ήταν το τελευταίο και την ήταν, το πρότι, ήταν το πρώτιστο και δεν γνωρίζουμε σήμερα εάν έχουμε κάποια ανάλογη γραμμή ναι. Δεν έχουμε. έχουμε. Για ανάλογε περιπτώσει ναι. ή για. Ναι, ναι. Ε... Δεν βγαίνουν τα πλοία και τα αεροπλάνα για να ή για δεν έχουν επευθυνθεί. Λοιπόν, ε... να. Να. για μάτω, να. Ας... να δούμε. Για... Καταρχήν, να σημειώσουμε ότι πέραν τις, των χειροματικών αυτών έργων δεν έχουμε κάποια άλλα έργα. Είναι τα έργα τα οποία ο χειροματικά ονομάστηκαν για να μην μεταξύ και αποτελούνται από 21 μόνιμα οχυρά και μη μόνιμα και επιφανειακά που φράζουν τις υποχρεωτικέ διαβάσεις από το βουλγαρικό έδαφος προς την Ελλάδα. Εκτείνονταν σε ύψος 215 χιλιομέτρων με θεωριακή γραμμή και έχουν τα ονόματα Ρούπελ, Μιστίμπη, Λίσε, Νιφέα κλπ. Τα οχυρά έγιναν για να αντιμετωπίσουν ο ελληνικό στρατούς του Βουλουγάρους που είχαν πάγια τακτική την κατάκτηση ελληνικής γης και την είσοδοή τους στο Αιγαίο. Βασικά θέλουν να πάρουν το αίμα του πίσω από του Βολογανικός πολέμου. Ακριβώς. Αυτή, αυτό ήταν η πάντα συσκέψη των Βουλγάρων. Συνέχισε αργύριο. Ε, ο κίνδυνο θα μπορούσε να προέρχεται επίση και στην περίπτωση που θα επικίθυνται στην Ελλάδα οι Γερμανοί και οι Βουλγαροί υποφελούμενοι από την επίθεση του άξονος. Θα επικίθυνται και αυτοί. Σήκαν. Οπότε παιζόταν λέτε, σε δύο ε, παιδ δεν πρέπει να λησμονείται η σαφής θέση της Βουλγαρίας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η γνωστή θέση της έναντι της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η τελική προσχώρησή της στον άξονα. Στην 1η Μαρτίου του 41, δηλαδή 46 μέρες πριν επιτεθούν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Ακριβώς. Λοιπόν, ονομάστηκε η γραμμή μεταξύ όχι γιατί το, ε, στο μεγαλύτερο μέρος της κατασκευάστηκε στη διάρκεια 4 Αυγούστου, αλλά γιατί και ο ίδιο ο Μεταξάς είχε σχεδιάσει τι μάχες του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου, το καλοκαίρι του 2013, είχε γνωρίσει από κοντά τη φύση και τη μορφή τη περιοχή και την αδυναμία των εκτεταμένων συνόρων τη Ελλάδο προ την Βουλγαρία. Η κατασκευή του είχε αρχίσει από το 1914 με σχέδια του τότε αντισυνταγματάρχη Ιωάννη Μεταξά. Τα έβγαλε ο ίδιο τα σχέδια. Όχι στα σχεδίες, γιατί Είλυση. είχε γνωρίσει την περιοχή, την περιοχή ο οποίος yeah. είχε εκπονήσει όπως είπαμε και τη μελέτη του ως διευθυντής της δεύτερης επιτελικής διεύθυνσης, αυτό υπάρχει στο ημερολόγιο δεύτερο τόμος. Ο Μεταξάριστος μεταξύ παρακολουθήσε ο ίδιο την εξέλιξη των εργασιών από το 1939, από τότε δηλαδή που άρχισαν τα έργα. Επισκέφθηκε τα αργοτάξια, ο ίδιο προσωπικά, με άκρα μυστικότητα. Γενικά, γενικά η κατασκευή τους ήταν άκρα, ναι. ε, άκρος μυστική Ακριβώς. και η θέση που κτίζονταν. Ακούστε, ακούστε γιατί ήταν, ε, είχαν άκρα μυστική. Ακόμα και οι εργάτες που ε, έσκαβαν τα οχερά αυτά που λα... ήταν όλοι Οι μιωτεόν όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες και αυτοί Ένα. που δούλευαν και, αυτοί που δουλεξαν, πω, και αρχιτέκτονες και πολιτικοί, το... μηχανικοί και γεω... Οι όλοι, αυτοί που έσκαψαν ε, για να γίνουν όλα αυτά τα οχυρηματικά έργα ή τους την λιωπώνησαν. Και από άλλες ε, μακρινές περιοχές, ώστε να μην γνωρίζουν σε ποιο σημείο της Ελλάδας γίνονται τα οχυρά. Γιατί από μπορούσε να διερεύσει το μυστικό της κατασκευής του. Το σχέδιο πέτυχε και οι Γερμανοί βρέθηκαν προεκπλήξευμα. Ε, επειδή ο χώρος ήταν, ε, όπως το γνώριζαν οι Γερμανοί ήταν αλφα, μετατράφει σε βίτα, δηλαδή μετακόμισαν τεράστιους όγκους και φτιάξαν ε, χαράδρες της και τα λοιπά και οι Γερμανοί χάσανε τον πούσουλε. Άλλαξε η γεωλογία, Άλλαξη γεωλογία περι... του εδάφους, στις στις εδάφους. Ναι, έχασε τελείως την γεωλογία. Με ελληνικά υλικά με τσιμέρια τιτάν και από, ελλην... από Έλληνες αξιωματικού. Ε, ο σταρτηγός ε, Στράιμπερ που εκ των μετά την παράδοση διατάχθηκε να μελετήσει την κατασκευή του. Χαρακτήρισε τη γραμμή μεταξά ανώτερη από την αντίστοιχη γαλλική μαζινό. Περιείχαν σωστή θέση, άριστη κάλυψη και προσαρμογή πυρών από το έδαφος. Η πλήρη τους μορφή έκταση κατασκευή με εξαιρετικά ανθεκτικό σημαίντο μεγάλου πάχους έγινε ώστε να αντέχουν σε ισχυρές βόμβες κατά το δεύτερο παγκόσμιο Κάθε μόνιμο οχυρό αποτελείται από πλήθος υπογείων χώρων που επικοινωνούσαν μεταξύ της με, με Ένα οχυρό έπρεπε να εξασφαλίζει αυτάρκια και να μπορούν να ζήσουν οι υπερασπιστές του ακόμη και όταν είχε ε, κυκλωθεί. Θα μπορούσε ε, να παραμείνει... Είχε δεξαμένες νερού, είχε... Είχε τρόφιμα, ε, είχε περιβολ, ε, πολυβολία, πυροβολία, γεωροπορικά πυροβολία, νήτριες, ορμοβολία, παρατηρητήρια... Προβολή χειρουργείο, υπόγειο σταλάμους ανδρών, χώρος στροφίμων, ίδρυυση, αποχέτευση, υπόγειες αποθήκης πυρομαχικών, σταθμό σε εγκαταστάσεως αερισμού, ασύρματο και υπόγειο τηλε, τηλεφωνική υπηρεσία με άλλα οχυρά. Μυστικές εξόδους για ενέργεια αντιεπιθέσεως εκ μέρους της χρόνιας του οχυρού. Τα οχυρά προσβλήθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα και κράτησαν αντίσταση με τους 7.000 ήρωες υπερασπιστές. Στη μάχη των οχυρών οι Γερμανοί έχασαν 679 αξιωματικούς και 10.489 στρατιώτες. Τα οχυρά δεν έπεσαν. Οι ηρωικοί υπερασπιστές απέσπασαν το παγκόσμιο έπαινο εχθρόν και συμμάχων. Δεν ήταν απόραια ήττας, αλλά οφειλόταν στην κατάρρευση του γιουγκοσλαβικού μετώπου. Το Ρούπερ που σήμερα είναι επισκέψιμο ως μουσείο, είχε 6,5 χιλιόμετρα υπογείων χώρων και διαδρομών. Το σε απόσταση 250 μέτρα από τα σύνορα, είχε 2.300 υπόγειο στο Να πούμε λοιπόν εδώ πέρα, πέρα από τα στοιχεία αυτά ε, που αφορούν το, το υλικό, να πούμε και, το, και τα στοιχεία που, που αφορούν τους άνδρες, τους στρατιώτες. Ε, είναι πολύ χαρακτηριστικά ε, και μάλιστα αξίζουν να ακουστούν ε, διότι είναι μοναδικά στην παγκόσμια ιστορία. Όταν λοιπόν οι Γερμανοί απέτησαν παράδοση των οχυρών, ο διοικητή του Ρούπελ, ο ταγματάρχης Γιώργος Δουράτσιος απίτησε: Τα οχυρά λέει δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται. Και μάλιστα οι Γερμανοί είχαν ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Είχαν περιδιπλωθεί οι άνδρε των Αχυρών και συνεχίσαν να πολεμάνε. Μα δεν έπεσαν τα Αχυρά. Ούτε, ούτε, ούτε ακριβώ παραδόθηκαν. Εγκαταλείφθηκαν. Έχει διαφορά. Δηλαδή δεν υπήρχε πλέον το νόημα τη υπάρξεω. Έγινε η συνδικολόγηση. Δεν υπήρχε νόημα υπάρξεω. Ακριβώ. Γίνεται λοιπόν. Όχι, συνέχισαν και πολεμούσαν μετά τη συνέχιση. Και όχι μόνο αυτό. Γίνεται το εξή συγκλονιστικό. Όταν καταλάβανε ότι δεν υπάρχει πλέον τίποτα γιατί έχει. Η Ελλάδα πλέον περιέλθει στα χέρια των Γερμανών. Μόνο αυτοί που πολεμάγανε στον Ρούπερ. Μόνο αυτή που πολεμάγανε. Με... Βγαίνουν από το χειρό με τον οπλισμό του και γίνεται το εξή μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία. Να στέκονται οι Γερμανοί σε στάση προσοχή. Σε στάση προσοχή, για να περνάνε μπροστά του οι Έλληνε. Το λε και να ταιριάζει ο Ρούπερ. Είναι φοβερό αυτό. Και αυτά βέβαια είναι στοιχεία. Τα οποία, δεν τα λέμε έτσι στην τύχη, είναι από ανθρώπους... Ε, με ε, οι Γερμανοί οι ίδιοι ε, τα... Ε, Κριτάβουν ε. οι ίδιοι οι Γερμανοί. Αλλά και οι άνθρωποι που εκείνη την εποχή έζησαν για yeah. τα μεταφέραν, είναι συγκεκριμένα από το βιβλίο, να το πούμε, από το του πρίσπου Ζάλο Κώστα, έτσι, οφείλουμε να το πούμε, και από το βιβλίο του Άγγελου Τερζάκη, που έχουν κάνει αναφορά στο Ρούπελ. Λοιπόν, ευρύμα θα ο... συμπληρώσω κάτι yeah. σε αυτό που Γερμανού. Σε ένα βιντεάκι το οποίο το έχω βέβαια, αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς γιατί είναι λίγο μεγάλο να το παίξουμε τώρα. Απλά θα αναφέρω το συγκεκριμένο σημείο που έχει σημασία. Σε ένα βιντεάκι λοιπόν αρχειακό που βρήκα μέσα από τα χέρια της Ελβετίας το οποίο το είχε γυρίσει η ΕΡΚ, για τη μνήμη της 28 του Νοεμβρίου το, το 1969 υπήρχε μαρτυρία ενός ανθρώπου, που δυστυχώς δεν θυμάμαι το όνομά του ε, για το έλεγε στο βιντεάκι και εδώ δεν το συγκράτησα πολεμιστή των οχυρών του Google που διηγούνταν την ιστορία αυτή που είπε συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν πριν ακόμα πούνε όλοι οι στρατιώτες του οχυρού, έτσι που πήγε ο διοικητή των Γερμανών για να του δώσει το χαρτί της συνθηκολόγησης, βγήκε ο διοικητή έξω μαζί με, τον, με έναν υπολοχαγό για να διαβάσει το χαρτί της συνθηκολόγησης και να γιατάξει, φαντάζει να βγει έξω. Και του λέει ο διοικητής ο, ο Γερμανός, του λέει άδικα πολεμάτε τόσε ώρες και ούτε ή άλλως του λέει και να συνεχίσατε να πολεμάτε για λίγο ακόμα θα σας καταλαμβάναμε. Του λέει, αποκλείεται του λέει ο διοικητή euh, του οχυρού, να, μας καταλάβα, να, να μας μα καταλάβει. Μα πώ λέει, θα σα καταλάβανα γιατί δεν πρέπει να έχετε ζωντανού. Κανέναν, φαντάζομαι. Αυτή τη στιγμή του λέει από του 1800 άνδρε που είχα, έτσι ακριβώ του είπε, και αυτό είναι μαρτυρία του ανθρώπου που ήταν επιζών, από του 1800 άνδρε που είχα στο οχυρό, έτσι, ζωντανή αυτή τη στιγμή του λέει είναι 1764. Και αρχίζουν και βγαίνουν οι στρατιώτε έξω με τον οπλισμό του. Εκεί έμεινε άγαλμα ο διηγητή των Γερμανών. Γιατί εξηγεί ο άνθρωπο που λέει στο βίντεο τη μαρτυρία αυτή, λέει αυτοί νομίζανε επειδή είχαν κάνει τυχεία μπροστά από τα οχυρά, τσιμέντινα τυχεία, μπροστά από τα οχυρά, όταν κατασκευάστηκαν και ρίχναν τι οπίδε και με τα φτούκα αλλά και με τα τάμξ. Σπάγανε τα, τσιμε... τα, τσιμε... τα τσιμεντένια αυτά τα πράγματα, τα προσινά τυχεία και πιστεύανε ότι ήταν κομμάτια των οχυρών τα οποία έχουν καταστραφεί. Άρα σου λέει όταν καταστρέφεται κομμάτια ολόκληρα ε, μέτρα ή χιλιόμετρα οχυρών αυτοί μέσα όπου είναι και μέσα εγκλωβημένου θα έχουν γίνει ηλιόματο. Με αυτή λοιπόν τη λογική, με αυτό το δεδομένο, ο δικαισκής ο Γερμανός λέει στους ανθρώπους ας πούμε ότι δεν πρέπει να έχετε κανένα ζωντανό ας πούμε. είστε λίγοι. Και, και, και γράφει τότε στο προσωπικό του μερολόγιο ο ότι ποιος θα μπορούσε να πιστέψει ότι οι Έλληνες θα μας αντιστέχονταν τόσο σκληρά με τόσο πείσμα και με τόσο ερωισμό. Και εξαιτίας αυτού στην περίπτωση αυτή δεν πήραν εχμαλώτους. Και αξίζει να αναφέρουμε και μια άλλη ανάλογη περίπτωση ε, τον Λοχία, έφεδρο Λοχία, ο οποίος ήταν υπερασπιστής του 8ου πυροβολίου, ο οποίο μόνος του εξήντλησε Μόνο του, τις 38.000 σφαίρες που είχαν απομείνει, και μινερέστος που λέμε, όταν δε ζήτησε ο διοικητής, ο Γερμανός, να παρουσιαστεί μπροστά ο το διοικητής του πολυβολίου, παρουσιάστηκε ο Δημήτριος Ωίτσιος, ένας έφεδρος Λοχίας. Και του λέει, ποιος είναι ο διοικητής σου. Λέει, εγώ είμαι. Έμεινε έκπληκτό βέβαια, γιατί δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ένας Βροχίας θα το έκανε να τρώσει μεγάλη ζημιά και εξοντώνοντας του προσέχτε 230 τόσους Γερμανούς όσους χάνθηκαν στη Γιουκοσλαβία Shop. δηλαδή μόνο σε αυτό το πολυβολίο από αυτόν τον άνθρωπο Shop. όσους χάνθηκαν στην ε, κατά την ίσοδο των Γερμανών στη Γιουκοσλαβία λοιπόν, ε, τότε ο, ο Γερμανός διοικητή, επειδή τη αντίστοιχη γυρολεκτική έκανε κάτι εντελώ σαν άνθρωπο, και αφού ζήτησε να σταθούν οι προσοχοί μπροστά του και να παρουσιάσουν οι Γερμανοί προσέχτε στρατιώτε, αφού ζήτησε αυτό, τον εξετέλεσε. Άλλα. Ναι. σω το έκανε και. Ναι, ναι. σε αυτό το σημείο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο να κάνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα ένα έφευρο ροχία. Να πούμε ότι η διοικητή τώρα ήταν στρατηγό των Γερμανών. Δηλαδή στην ουσία ένα στρατηγό πρατηγό-διοικητή απέναντι σε έναν εφεδρολοχία ε, ε, ε, ε, ε, που αντιστεκόταν στο πολυβολείο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι πολλά τα παραδείγματα. Και μια που κάνεις αλλα. Κάνεις... Αλλά, αλλά, μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτά, ε, λέγοντας κάποια ονόματα, τα οποία έχουν ε, ε, μείνει στην ιστορία, και καλό θα είναι να τα λέμε, ότι δεν ε, λησμονούμε όλους τους άλλους, που δεν είναι άγνωστοι, δεν υπάρχει άγνωστο στρατιώτης, Είναι όλοι γνωστοί, είναι όλοι γνωστοί υπήρχαν τα ονόματά τους, Είναι γνωστοί κυρίως οι οικογένειε του. Απλώ δεν έχουν αποτυπωθεί τα ονόματά του καθώ και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια ε, έρευνα. Ποιοι ήταν αυτοί, και όχι μόνο την περίοδο του 40-41. Και μετά, μην ξεχνάμε την εθνική αντίσταση την οποία δεν μιλήσαμε καθόλου, το τι έγινε αμέσω μετά. Εθνική μπορούμε και... να μιλήσουμε σε μια άλλη Βέβαια και για, για προγενέστερε εποχέ, πρώτου πρώτ, ε. 40 όπου δεν υπάρχει άγνωστο στο στρατιώτη, έχουν όλοι όνομα και εμπόνο και, όνα... και έκανε μία για, okay. για το να πού κάτι. Λεπτό, αργή, yeah. Μισό λεπτό αργεί, το λεπτό για να μην μείνει έτσι γιατί πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι, δηλαδή εγώ το θεωρώ ότι είναι χρέο μα. Σε αυτό που έλεγε ο Εβρημακο, έτσι επιπλέον το Αλβανικό μέτωπο, έτσι, οι 10 13.000 άνθρωποι που αφήσανε εκεί πέρα τα κόκαλά του, έτσι, η Ελληνική πολιτεία, το Ελληνική σε πολλά. Εισαγωγικά, έτσι, από τότε μέχρι και σήμερα, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ συντονισμένα και οργανωμένα να πάει και να θάψει με τιμέ αυτού του ανθρώπου εκεί όποιοι είναι άτομα. Όχι, βέβαια. Τα πιο το το καλά του έχουν μείνει εκεί. Παρόλο που έχει γίνει πρόσκληση επανειλημμένω. Ακριβώ. Επειδή έλεγε πριν ο Ευρήμαχο να πρέπει και με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένα τρόπο να γραφούν τα ονόματα κτλ., πριν από αυτό, θα πρέπει να αποδοθούν οι ανάλογε τιμέ και να θαυτούν όπω οφείλει. Και, πάντα, και έκανε πάντα ο Έλληνας, και εδώ το κάνει και για τον εχθρό του, τον έθαβε και τον έθαβε με τιμές, ναι. στο πεδίο της μάχης. Στο πεδίο της μάχης λοιπόν εκεί πάνω και στη Βόρεια Ήπειρο έχουν μείνει κόκκαλα ανθρώπων Ελλήνων στρατιωτών, έτσι που υπερασπίστηκαν την πατρίδα και εμάς, τις επόμενες γενιές δηλαδή, έτσι, και έχουν μείνει εκεί άταφη. Αυτό. Υπάρχει ένα σύλλογο των πολεμιστών τη Αλβανία. Το λέω για, συγκεκριμένη, για τη συντονιστήρια την πολιτεία. Αυτό θέλω να. Είχε προσκαλέσει την πολιτεία ο σύλλογο αυτό να ποτέ. κάνει μια, αυτή την κίνηση και η πολιτεία δεν την πήγε. Αυτό θέλω να, να επισημάνω. Ε, τη έχει γίνει και κάλεσμα που έπρεπε από μόνη τη να το έχει κάνει. Εν πάση, γιατί εγώ ήθελα να πω και το εξή. Επειδή έκανε και μνήμα ο ιδρύμαρχο στο συγκεκριμένο δίκτυο ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, δεν μιλήσαμε και για την αεροπορία η οποία. Η αεροπορία ήταν πάρα πολύ μικρή σε σχέση με τον εχθρό. Λοιπόν, και θα αναφερθώ στο βιβλίο ε, που έγραψε ένας, ε, ένας ε, ο οποίος συμμετείχε σε, σε αυτή τη μοίρα η οποία λέγεται υπερατές της 33ης μίας βομβαρδισμού του ελληνικής βασιλικής αεροπορίας και είναι ο Γιώργος Ομέριμγκας. Ο οποίο είναι αεροπόρο, αερομοντιλιστή, ε, θεασότη τη ε, αεροπορική ιδέα και παρουσιάζει ο ίδιο σε βιβλίο του την εποπτεία τη ελληνική αεροπορία, τα κατανορθώματα και τι μεγάλε επιτυχίε τη εναντίον του ιταλικού εισβολέα υπό εντελώ αντίξωε συνθήκε. Η ελληνική αεροπορία κατά την έναρξη του πολέμου βρισκόταν σε εμβριώδη κατάσταση, με 12 μόνο ελικοφόρα αγγλικά αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεω τύπου fire basket, χωρίς ουσιαστικά ανταλλακτικά και το απαραίτητο υλικό αεροπορίας χωρίς εκπαίδευση και σχεδόν χωρίς αεροδρόμιο. Απέραντι αυτή ε, τις συχνής ελληνικής δύναμης, η οποία συγκροτήθηκε λίγα μόλις χρόνια πριν από τον πόλεμο, υπήρξε η ιταλική αεροπορία με μεγάλη οργάνωση, απεριόριστης δυνατότητες και υπεροπλία που χωρίς υπερβολή υπερέβαινε το 20 προ 1 παιδιά. Ακόμα και υπό αυτές όμως τη συνδεκτικά εις βάρος στους αναλογίες οι Έλληνες αεροπόροι χρησιμο, χρησιμοποιώντας ανορθόδοξες πειρατικές επαρένθεση έχει τυτικές τακτικές για να ξεφύγουν από την Ιταλική αεροπορία κατέφεραν να επιφέρουν σημαντικές ζημιές στις εξεκτρικές θέσεις και στα αεροδρόμια των Ιταλών στην Αλβανία. Οι αποστολές που περιγράφονται γραφυρά στο βιβλίο του. Και με λεπτομέρειε από τον συγγραφέα μοιάζουν με αποστολέ καμικά. Ενώ τα αποτελέσματα που έφεραν ήταν σημαντικά ακόμα και για την πορεία του ίδιου του πολέμου και μνημονεύονται στα πολεμικά. Ανακοινοθέτω του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Και δεν, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε σε καμία περίπτωση ότι οτιδήποτε ε, ήταν. Ό, ό, ό, ποιος ήταν Έλληνας τότε, λεγόταν Έλληνα, συμμετείχε έτσι, είτε άμεσω, είτε μέσος έτσι, στον, στον αγώνα στο να πειρασπιστεί, ε, που λέμε, βομούς και αιστείες, να πειρασπιστεί την πατρίδα. Το ίδιο έκανε, όπως μας ανέφερε ο Αργύρης, τη, η αεροπορία με τα ισχνά μέσα που είχε. Ακριβώς το ίδιο και πολλά επιτέγματα έχει και το πολεμικό ναυτικό. Εποχής, έτσι, και κυρίω η μοίρα των υποβρυχίων. Έτσι, η οποία μοίρα των υποβρυχίων, παιδιά, είχε υποβρύχια όπω ο Μιρεύ, ο Παπανικολή, ο Τρίτον κλπ. Ε, 14 υποβρύχια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν ναυπηγήσει του 1914. Του 14 και καποια κάνα ε. κανένα δύο-τρία ήταν του 1944. έτσι, Παλια υποβρύχια με τρομερά ε, αντίξωε συνθήκε, με μέσα που λείπανε, ανταλλακτικά που λείπανε, μπαταρίε. Ε, η μη κατεστραμμένε των υποβρυχίων και καταλαβαίνουμε τώρα όλοι. Έχουμε διαβάσει. Ξέρουμε ότι το, το, το κυριότερο σε ένα υποβρύχιο, ειδικά όταν κατάδυση, είναι σε κατάδεση, είναι οι έτσι, Μπορεί να πάρει την εταιρεία όλο το πλήρωμα. Αν οι μπαταρίε ταυτίσουν. Επειδή πλησιάζουμε και προ το τέλο τη εκπομπή και θεωρώ ότι είναι αδύνατο να εξαντλήσουμε όλε τι πτυχέ του ζητήματο, ήδη έχουμε αφήσει πάρα πολλέ εκτό. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να πρωτοποιήσουμε να κάνουμε μία πολύ σύντομη αναφορά στο σήμερα. Ναι, εγώ θέλω 10... ε, με, δύο, με δύο ακριβώς, τρία παραδείγματα, να δούμε τη διαφορά. Χάσαμε την Κύπρο γιατί θεωρήθηκε ότι μακράν μακρά. Τη μισή Κύπρο. Σήμερα έχουμε καταγγελίες, και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, για αεροσκάφος το οποίο βητήστηκε, τα δε πτώματα των πιλότων βρεθήκαν διαμειρισμένα, και κατά τον ιατροδικαστή... Πολιτικού αεροσκάφους. Κατά τον ιατροδικαστή ε, ε, ε, γίνει το συμπέρασμα ότι κατά πάσα πιθανότητα αφήνεται σε έκρηξη. Και όχι σε απλή πτώση. ότι μπορεί να το ρίξανε και οι το... Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Χάσαμε ή γκριζάρισε η γριζαρισε η περιοχη των ημείων γιατί κάποιοι είπανε yes, man. Και δεν ήταν όχι. Ευχαριστούμε ε, θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι λέγοντας ναι ότι θα έχεις και καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή η συγκαταματικότητα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 38, ότι έχει μάει, καλό αποτέλεσμα, ίσως θα μπορούσε και να έχει. Σε μας δεν είχε 30, καλό αποτέλεσμα. 38 και χάνουμε κομμάτια σιγά σιγά λέγοντας ναι. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει για το τι στο μέλλον η χρειαστεί να αντιμετωπίσουν το άμεσο ή το έμεσο μέλλον. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε και την επόμενη φορά. Δεν να πω μόνο κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για, για να, να δείξουμε και την ψυχή των Ελλήνων. Να αναδείξουμε, μάλλον, την ψυχή των Ελλήνων. Ε, Ένα στρατηγικό, ο Κατσότα, ο οποίο ηγήθηκε αρκετών μαχών που κερδίθηκαν ε, ε, στην Ήπειρο, αναφέρει για του ανθρώπου του οποίου διοικούσε οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν ποιμένες και ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες. Σε πολλέ περιπτώσεις οι Εύζωνες οι Εύζωνες αντιμετώπιζαν το, το Ιταλικό πεζικό διατυσλόχης σε μονομαχίες σώμα με σώμα κατά τις οποίες οι Έλληνε κατάφεραν να αποθέσουν σε όλες τις επιθέσεις με επιτυχία. Υπέμειναν τις σωματικέ κακουχίες με αυταπάρνηση, προσέχνετε τι λέει, με αυταπάρνηση, έχει άλλου. Για αυτού του ανθρώπου. Και πραγματοποίησαν κάθε δύσκολη αποστολή πεζοπορία με χαρακτηριστική ευκολία, το τονίζει. Και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι αναφέρει, μυστικοί κοιμώντασαν σε σπηλιέ. Είναι σημαντικό ε, να αναφέρουμε τι ψυχή είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, και δεν γνώριζαν από πολεμική. Και δεν, δεν, δεν είχαν εκπαιδευτεί κτλ. Λοιπόν. Αυτό η... λοιπόν ήθελα η... να, να αναδείξω την ψυχή του Έλληνα, εγώ βασικά. Λοιπόν, λοιπόν σε αυτή την ψυχή, έχουν λοιπόν, έχουν γραφτεί πάρα πολλά παιδιά τα οποία ε, καλό θα είναι να ψάξουν να. Ακόμα και όσοι δεν θέλουν να διαβάσουν τα βιβλία, α κοιτάξουν μέσα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, γεγονότα τα οποία μπορείτε να δείτε να διαβάσετε για να δείτε πραγματικά ποιο είναι ο Έλληνα και πώς ο Έλληνα πάντα όταν ήταν ενωμένο. Πάντα έκανε το μυστικό είναι αυτό. Το μυστικό είναι η ένωση, η ομοψυχία. Έτσι, η ομοψυχία και έτσι. το διέρι και βασίλευε. Πολλοί θέλουν να βάζουν το, αυτό το λαό να σκοτώνεται μεταξύ του για ιδεολογήματα, ιδεολειψίε, αριστερέ, δεξιέ, κεντρώε κ.ο.κ. Ακριβώ Ακριβώς Γιώργο μου δεν είναι τυχαίο ότι έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα και μάλιστα σήμερα άκουγα σε μία εκπομπή στο ε, ραδιοφωνική μία συνομιλία ε, Ενό ε, συνδικαλιστού αρχηγού συνδικα, συνδικάτου ε, που μίλαγε με τον δημοσιογράφο και μίλαγε για δημοκρατία και ανέφερε ότι ο συνδικαλισμός και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας από πότε <Σε>, από πότε θεωρητικά. Στυβόταν, <Σε>, όχι δεν αστευόταν καθόλου και το έλεγε πολύ σοβαρά και μάλιστα Νομίζω η ότι... συνέντευξη αυτή που του έπαιρνε του συνδικαλιστού ήταν ε, με την υπόθεση που έχουν φαγωθεί πολλά λεφτά από τους συνδικαλιστές με τα ταξίδια τους που γυρώνουν στο εξωτερικό κτλ. Αργέλη, επειδή θα... δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε τώρα σε αυτό, ναι. εγώ ή άλλως πιστεύω, θέλω να πιστεύω... <μει> βασικά είμαι σίγουρο ότι ο περισσότερο κόσμο έχει συνειδητοποιήσει πλέον τι ρόλο παίζουν τα συνδικάτα, οι συνδικαλιστέ, τα κόμματα και το κτλ. Α μην ευρταθούμε σε αυτό. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλο τη, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλου του φίλου και τι φίλε προάτριε που έχουν αυτή τη σημερινή τον εκπομπή. Τον πάνω μα το το σώλα... που είναι άγρυπνο φλουρό τη κονσόλα του πλατεία Ρέντιο και τη βοηθό τη εκπομπή στα Πανταρή. Θα κλείσουμε, ε, δεν θα κλείσουμε με σημαντικοπομπής και τα λοιπά, εγώ θέλω να κλείσουμε αποτιμώντας φόρο τιμής σε όλο αυτό το έπος και όσους συμβάλλανε στο να γίνει αυτό το έπος του 1940 με τον εθνικό ύμνο. Έτσι, θα περάσουμε να ακούσουμε τον εθνικό μόνο, ύμνο. Συμφωνώ, Γεωργό. Ε, και... Οπότε θα συμπροσοχείς. Θα συμπροσοχείς όλοι, όλοι έτσι, και ε, και να, ακούσουμε ε, ε. να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο μας. Με αυτή τη φοβερή μουσική και το φοβερό ποίημα του Γιάννη Σολομού. Πάμε, πάμε θα περάσουμε να ακούσουμε τον Εθνικό Είνο.